Υπότιτλοι AUTHORWAVE Πατρέφτα ακίτης λύπης κάποτε η και φρικιό και αδιέξουσιάς της. Τι κανάβαλος, τι κανήπαλος; Εγώ σου, λάλλος, θα γίνω τη θα σου εδώ, τη την κάθεσαι αντηρλαλος που και μα τη ασφυχή. Ούτω το αγαω εγώ της τα το Μα τη λε, μεγάλε; πόσο μουνιάσε όλα. Μπε πάρτα μου όλα. Άσε κάτι για, τον για το ξύλα, μα και μη μου κολλά. και Καλή σας ημέρα κράτε και κράτητες του Αληθινού Ραδιοφώνου. Καλώς σας βρήκαμε τούτη τη Δευτέρα εδώ πέρα. Μια Δευτέρα που έχετε μετά από ένα πάρα πολύ σαβ... ζωηρό Σαββατογύριακο με τερατάκια τσέπης. Κύριε Παπαδημητριό. μου αρέσει η, η τέτοια ζωηρό. Ζωηρό τουλάχιστον. Δεν είπατε μια που ακούμε τα τερατάκια τσέπης και ο λόγος που τα ακούμε Α, είναι πω, ότι μια τέτοια ωραία μέρα ήταν που αποχαιρετήσαμε για τελευταία φορά τον Λαβρέντη Μαχερίσα, τον αγαπημένο Λάρη. Α, τέτοια μέρα ήταν. Ήταν τέτοια μέρα. Δυστυχώ πριν από πέντε χρόνια. Ωραία. Ευτυχώ που άνθρωποι σαν τον Λαβρέντη και γενικά οι καλλιτέχνε έχουν ένα προσόν. Μα αφήνουν κάτι πίσω, να του θυμόμαστε γλυκά. Εννοεί κάτι για του πολιτικού. Όχι βέβαια. Ότι. Ότι στάχτηκε μπουρμπερι. Κοίτα να δει, επειδή κλείνω ένα άγνωστο αριθμό ετών όπου χίσον μεγάλο. Να παρακολουθώ την ομιλία του Πρωθυπουργού και τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Ε, δεν σου κρύβω ότι αυτό μου χάλασε την Κυριακή. Εντάξει, δεν είναι μια υποχρέωση είναι μια υποχρέωση δημοσιογραφική. Ε, αυτό ακριβώ. Και εμένα δεν σου κρύβω. Χθε είχαν έρθει κάποιοι φίλοι, είχαν αράξει τον μπαλκόνι τον Νατάνο. Όχι Ο 12 <χι> ώρα, παιδιά, συγγνώμη, εσεί τον καφέ, σα εγώ αυτά, θα τα πούμε στο φάι. Και άρχισε ο Αδεόφορο ναι. και 12 ακριβώ. Ναι, και κράτησα μια ώρα και 40 λεπτά όπου η ώρα και 42 πάνω. και κράτησε. Μια ώρα και 40 λεπτά, είπα. για την 140 λεπτά ήθελα να πω και Α, 140, και ναι. Λοιπόν, τι κρατάμε δύο από δύο. αυτά, τι κρατάμε, τα πηγαίνει. Θέλει να τα αφήσουμε να το φέρει έτσι όπω το φέρνει συνήθω η interactive, η αμφίδρομη επικοινωνία που έχουμε με του αγροτέ εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο 97 και 8 για καλή εβδομάδα. Ε, κύριος Κώστας, εξαπάτησαν ένα εκατομμύριο συνταξιούχου με την πλήρη κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και διατήρησαν την προσωπική διαφορά και επιβράβευσαν τον παραπάνω διορίζοντάς τον στον ΟΕΕ πάνε βολίδα στο 12% Κάνει και πολιτικό σχόλιο. Μήπω νομίζω ότι είναι καλύτερη στιγμή να το πάρουμε έτσι όσο μπορούμε να το βάλουμε σε μια τάξη, αφού πούμε τα βασικά, δηλαδή ο κύριο Κουναλιά στην Απέναντί μα, για σκοστά. Η κυρία Φράντι Παράσκινή στο 2020-20. Εσεί ελπίζουμε ότι θα είστε και σήμερα στο στοίτλο ΠαπάκηLFM. Όπω ακριβώ ξεκινήσαμε με εδώ με τον κόστο και νομίζω ότι αυτό το ηχυδικό το οποίο πρέπει να ακούσουμε είναι το νούμερο 8, αγαπημένο μου Κώστα, εκεί που ο κύριο Μουσσοτάκη αναλύει τα τον ε, συντάξε. Από την 1η Ιανουαρίου του 2025 αυξάνονται εκ νέου περισσότερες από 2 εκατομμύρια συντάξεις με βάση τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ από 2,2 ω 2,5%. Ενώ από τον Απρίλιο αυξάνεται ο κατώτατος μισθός από τα 830 ευρώ που είναι σήμερα με στόχο να ανέλθει όπως έχουμε δεσμευθεί στα 950 ευρώ μέχρι τον Απρίλιο του 2027. Λοιπόν, η αύξηση είναι 2 με 2,5% για τι συντάξει. Δεν είπα ακριβώ πόσο θα πάει ο Δόκτωρα ο Δεν είπε, γιατί, όπω εξήγησε ο Τσακλόγλου νωρίτερα, mm -hmm. πριν λίγο δηλαδή στον Εδώ, στον Στραβέλακη. Πρέπει να φτιαχτεί ένα καινούριο δείκτη. Διότι ο νόμο έλεγε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό δείκτη για τι συντάξει. Ο οποίο δείκτη δεν έχει φτιαχτεί. Τώρα η στατιστική προσπαθεί να τον φτιάξει. Υπόμονε. Αλλά γενικά είναι το μισό τη ανάπτυξη και το μισό του πληθωρισμού αθριζόμενα. Ναι. Τώρα, η αλήθεια επίση είναι ότι αυτό το 2-2,5% αν κάποιο πάει και το βάλει δίπλα στον πληθωρισμό, ιδίω στον πληθωρισμό των πολλών, όπω κάμια φορά λέμε, δηλαδή τον πληθωρισμό των τροφίμων, τον πληθωρισμό του ρεύματο, τον πληθωρισμό της, ε, των καυσίμων. Ε, δεν το λε και κανένα κουβαρδαλίκι. Βγαίνει σίγουρος, περίπου αυτό που είπε πάντω. 2-2,5% θα βγει μάλλον. Δηλαδή, δεν ξέρω αν συνιστά πραγματική αύξηση. Το 2,5% στην σύνταξη και στην αγοραστική δυνατότητα που θα πάρει ο συνταξιούχο, αν κανεί συγκρίνει την αύξηση από τη μια πλευρά με την αύξηση του πληθωρισμού και τη ακρίβεια από την άλλη. Ποτέ δεν βγαίνει ο λογαριασμό όταν τον κάνει έτσι. Επίτρεψέ μου στο όνομα των ετών που ανάφερα πριν, όπου χίσον μεγάλο, ποτέ δεν βγαίνει έτσι. Έχει δύο τρόπου. Μόνο μία φορά στην καριέρα του Ανδρέα Παπαδρέου έκανε να καλύψει ολόκληρη την μαρτυμική αναλεγόμενη αναπροσαρμογή και την άχθηκε στον αέρα ότι είχε απομείνει. Ε, όλες οι κυβερνήσεις επιλέγουν να κάνουν ένα κλικ πιο κάτω, πιστεύοντας ότι την επόμενη χρονιά ο πληθωρισμός θα είναι μικρότερος. Το είπε άλλη στιγμή, ο Μητσοτάκης θες τη συνέντευξη που έδωσε στους δημοσιογράφους που πήγανε στη Θεσσαλονίκη. Θες να πούμε και τα άλλα. Κοίτα είναι πάρα πολλά, απλώς θέλω... Ε, όχι, δύο, τρία, μωρέ, έτσι... θέλω να σου πω ότι όταν για παράδειγμα εσύ είσαι ο τύπος ο οποίος κάθεται και ακούει με μεγάλη προσοχή και σεβασμό, αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός γιατί για τα άλλα υπάρχει μόνο το σοου, έτσι, ε, και επειδή άρχισε και τα μηνύματα Νίκο κάνει λίγο υπομονή, θα ασχοληθούμε μετά του ΣΥΡΙΖΑ, είναι σχεδόν υποχρεωτικό ούτως ή άλλως είχαμε εξελίξεις, είναι η αλλως ειχαμε τώρα. ειναι αναφορά στην πρώτη ε, έκπτωση αρχηγού με πρόταση μορφή στην ε, πολιτική πραγματικότητα τη δική μα. Δεν ξέρω αν μπορεί κανένα να ψάξει αρχεία να βρει κάτι άλλο τον προηγούμενο αιώνα ή τον 18ο Δεν, δεν το έχω. Καλά, πάντα Έτσι. υπάρχει μια πρώτη φορά. Ε, Πάντω στα νεότερα χρόνια είναι η πρώτη και μοναδική φορά. Για να γυρίσω όμω αυτό που λε για το τι προσφέρει και τι δεν προσφέρει, και αν καλύπτει και δεν καλύπτει, και αν έκανε αναφορά στον Ανδρέα Παπαδρέου και την αυτόματη μαριθμική αναπροσαρμογή του. Μια φορά εφαρμόστηκε. Ναι, λέει ότι μια. εδώ έχουμε να κάνουμε και με μια διαδικασία η οποία λέει ότι έχουμε μια οικονομία που πάει Ζή. Ζή. ότι έχουμε διαρκώς μεγάλη ανάπτυξη μπουρου, μπουρου, μπουρου, και ο κόσμος περιμένει να πάρει κάτι από Α, αυτό. Γιώργο κάτσε. Η αλήθεια είναι και αυτό λέει ο Χατζηδάκης και έχει δίκιο σε αυτό. Ότι πάμε πιο γρήγορα από τους άλλους. Η άλλη όμως αυτό που ξεχνάει ο Κωστή Χατζηδάκης ο Υπουργός είναι ότι η άλλη είναι σε ύφεση δηλαδή έχουν πατώσει κανονικά ναι, και, και αυτό που εμείς ξεχνάει, πάμε και αυτό... γρηγορότερα από αυτού που έχουν πατώσει που αλλά π... με το δικό μας παρελθόν το γρηγορότερα δεν είναι αρκετό αυτό που ξεχνάει λοιπόν και ορθά το επισημαίνεις είναι ότι από πού ξεκινάει και ο καθένας έτσι, ε, καλά, είναι ναι, πολύ εντάξει. πιο δύσκολο Μην να πας γιατί... να πας από το 95% ξέρω εγώ ας πούμε, στο 96, στο 97, στο 98 είναι πολύ δυσκολότερο από το να πας από το 10% στο 15% ή το 20% mm. ο κόσμος όμως και, είναι πολύ, και πολύ δικαιολογημένα περιμένει να δει στο πορτοφόλι του και στην καθημερινότητά του κάποιο κομμάτι από αυτή την ανάπτυξη την οποία διαρκώ επικαλείται η κυβέρνηση. Καλά, υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου που το παίρνει. Όπως, και ευτυχώ που το παίρνει. Όπω. Ένα κομμάτι των μισθωτών παίρνουν, έχουν πάρει πολύ καλέ αυξήσει και θα συνεχίσουν να παίρνουν. που καλύπτουν την αύξηση του πληθωρισμού. Ανάλογα σε ποια επιχείρηση δουλεύει. Είχαμε, επιχειρήσεις... είχαμε και μια διαφωνία, να σου θυμίσω, την Πέμπτη Παρασκευή σε σχέση με την αγοραστική δυνατότητα. Δεν μπορεί να βλέπεις να κατρακυλάει η αγοραστική δυνατότητα και να επικαλείσαι την αύξηση στο μισθό ανθρώπων που παίρνουν όλο και λιγότερα στην ουσία. Γιατί άλλο είναι να λε μερικά μηδενικά, άλλο να λες ότι αριθμητικά παίρνω περισσότερα και άλλο αυτά τα περισσότερα τα αριθμητικά που παίρνεις να μην ανταποκρίνονται στο να κάτι παραπάνω. Σωστό. Αλλά η διαφωνία που είχαμε αφορούσε, Στο θυμίζω, αλλά θα το πούμε μια άλλη μέρα: ναι, που είχε, να, έχουμε, είχε, να μην έχουμε όλα αυτά. Ναι. Έχει να κάνει με το πώ χρησιμοποιούν ορισμένοι αυτό το ισοδύναμο αγοραστική δύναμη. Αλλά πάμε να βάλουμε και τα υπόλοιπα μπακάλικα του Μητσοτάκη, να τελειώσουμε με αυτά. Έλα, μόλι και μπακάλικα να μην τα υποτιμά. Καλικό. Αυτό, αυτό είναι όταν το κράτο μπακάλικα βγαίνει και λέει: Άκου να δει, δεν έχω αρκετά. Οπότε εσύ, Γιώργο, πάρε λίγο από αυτό. Εσύ, πάρε λίγο από εκείνο, Ο άλλο λίγο από το άλλο. Ο άλλο λίγο από το παρακάτω. Αυτή δεν είναι δουλειά πρωθυπουργού. Αυτή είναι δουλειά των υπηρεσιών, άντενός υπουργού. Να το, ε, στις ειδήσεις το ανέφερε και ο Θεόδρος Αξαλός. Στις 10 η ώρα η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, ο Χατζηδάκης, ο Δήμας θα κάνουν θα τις λεπτομέρειες. Θα πούνε ας πούμε πράγματα τα οποία τώρα που τα διαβάζουμε δεν έχουμε τα, τα, λέτε, Μα, τα μαύρα γράμματα. Βάλε εσύ το 9. Το 9. Βάλε το 9, να δεις γιατί λέω εγώ ότι είναι σοβαρά είναι και καλά είναι, δεν τα υποτιμώ, γιατί όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά και ό,τι και να είναι είναι καλό γιατί κάτι πρέπει να προσθέθει. Αλλά βάλτο για να σου εξηγήσω γιατί λέω Μπακάλικο. Και ανταποκρινόμενοι σε ένα πάγιο αίτημα των γιατρών του ΕΣΥ, η αμεβή των εφημεριών στο ΕΣΥ θα φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 22%. Κάτι που θα αυξήσει μεσοσταθμικά τις αποδοχές των γιατρών 130 ευρώ... Και ενίοτε και περισσότερο Από τι αυξήσει που άκουσα εγώ Αυτή επειδή είναι και ένα πάγιο αίτημα των γιατρών δηλαδή πάγιο, πάγιο όταν λέμε εννοούμε ότι το ζητούν κάτι εκατοντάδε ναι, χρόνια Δηλαδή μου να νιώσω και γέρασα και τα λοιπά ναι. Τα γιάνια μου ήταν κόκκινα που πήγε το κόκκινο τώρα και δεν συμμαζεύεται ναι, ε, ναι. Είναι ένα μέτρο το οποίο έχετε να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα Απλά αν αυτή είναι η διόρθωση Σε ό,τι αφορά τους μισθούς των γιατρών, να με συγχωρήσει πολύ, Όχι, αλλά εντάξει, είναι, είναι, είναι είναι πολύ κάτω από το ελάχιστο. Γι' αυτό και λέω, περιμένω και την εξειδίκευση εγώ. Ναι, να δω ναι. δηλαδή, η πραγματική αύξηση των γιατρών, ποια θα είναι. Επίσης, χτες αναφέρθηκε στους γιατρούς, δεν είπε κουβέντα για τους νοσηλευτές. Το πρόσκεισαν η... είναι σίγουρα. Είναι βέβαιο. <laughs> Όχι, βγάλα και ένα γύρο σου. Αλλήλω, αλήλω. Καλά, δε... η αλήθεια είναι ότι είχε δώσει σε προηγούμενη φάση και τώρα πιέζεται εκεί. Αλλά και αυτό και αυτό το να πεις ότι θα σε πάω με ένα σταθερό φορολογικό συντελεστή στην παραπανήσια σου ώρα που ναι. για τους γιατρούς είναι. Πάρα πολλές και πολύ δύσκολες. Είναι η παραπανέσια όπως... ώρα που είναι πάρα πολλές, όπως το λες. Είναι η το ώρα που είναι υποχρεωτική. η άλλο... ώρα που δεν είναι ό,τι ο άλλο θέλει να δουλέψει. Εφημερία το... πρέπει να δουλέψει. έτσι. Ναι, όπως και το άλλο. Δες το 11 να το ακούσουμε. Η νυχτερινή απασχόληση των ενστόλων. Βάλ το 11 για να δει πώ συνδυάζονται αυτά. Ανταποκρινόμενοι σε ένα πάγιο αίτημα των ενστόλ Κατά 20% η αποζημίωση της διχτερινής απασχόλησης στις ένοπλες δυνάμεις στο λιμενικό στην αστυνομία και την πυροσβεστική Και αυτό αυξάνεται γιατί να αυξηθεί έτσι. Εκεί που είναι ή θα πεις το διπλασιάζω για να έχει κάποια έννοια ή, θα, ή δεν θα δώσεις τίποτα ή θα πεις ότι είναι μέρος των κατηκόντων του. Να δουλεύουν πρωί, μεσημέρι, νύχτα, βράδυ. Επειδή στα οικονομικά υποτίθεται του λέγεις τον ότι είμαστε στο θέλει. Εγώ, αλλά, να, αλλά είναι τα οικονομικά εγώ, αυτά, είναι τα πακαλίστηκα τώρα Εγώ να, <laughs> αναρωτιέμαι ειλικρινά Σε τι αντιστοιχεί το 20% Πόσα λεφτά είναι το 20% Δεν το ξέρω γιατί δεν είναι και σταθερό Αλλά είναι πάρα πολύ λίγα, δεν θυμάμαι ακριβώς δη... πω, Μιλάμε για μερικά ευρώ ε, Με αυτή την έννοια το λέω Ότι ακούω το κατοστάρικο ή τα 130 ευρώ στο γιατρό Και λέω εμένα τα 130 ευρώ για τις εφημερίες Δεν μου φαίνεται λίγα Αλλά μου φαίνονται πολύ λίγα Αν έχουν να αντιμετωπίσουν την ερώτηση. Οπότε ο γιατρό θα πάρει τα λεφτά που πρέπει. Να αλλά... στον νοσηλευτή. Αν μιλάμε τώρα για του ε, ενστόλου, προφανώ κάθε ευρώ που έρχεται, κάθε λεπτό του ευρώ που έρχεται, ευπρόσδεκτο είναι. είναι... Αλλά διορθώνει την τζιμιά, διορθώνει τα λεφτά. Είναι το ευπρόσδεκτο, κατώ. ειδικά για αυτού, γιατί τα παιδιά που είναι πάνω στα μηχανάκια ε, και γυρνάνε το βράδυ και με τα κουμπούρια των, των μαφιώζων που γυρνάνε γύρω-γύρω, παίρνουν πάρα πολύ λίγα. Οπότε αυτό το λίγο, προστιθέμενο σε ένα άλλο λίγο, ναι. φαίνεται πολύ. Ε, κάτσε να το δούμε. Ε, θα Maybe. το δει, επειδή yeah. μίλησα okay. εγώ μαζί του. Δεν, yeah. δεν αμφιβάλλω ότι μίλησε. Όλοι κάνουμε ρεπορτάζ, προσπαθούμε να. Εγώ λέω ότι εδώ είμαστε κοντό Έτσι. Γιατί, για παράδειγμα, μια που ξεκινήσαμε με του συνταξιούχου, που εκεί είναι μια καθαρή κουβέντα, 2,5% κτλ. Άκουγε τελείω ο Τσακλούγκουλ πριν από λίγο στον ε, Νίκο, σε σχέση με τα αναδρομικά για παράδειγμα. Τα αναδρομικά θα τα πάρουν μόνο όσοι έχουν προσφύγει Βγαίνει ο Λεωνίδας τώρα Καλημέρα παιδιά να είστε καλά Έχει φορτώσει πάρα πολλά μηνύματα Πότε πο, πο, μαζεύτηκαν σήμερα... όλα αυτά ε, εντάξει, φαντά... ε, Γύρισα τώρα στην οθόνη και, Φαντάζομαι μπαμπί Όταν ξεκινάμε και λέμε στον κόσμο Αυτό είναι ε... Μίλα μίλα Όχι, του λέμε αυτή είναι η είδηση Ακουσε τώρα τι θα πει ο Μπάμπισ, θα πει ο γύρω, θα πει ο γύρω θα πει ο Μπάμπισ. Γράφει λοιπόν και ο Λονέδα, καλή μεραγύο, προέτρεψαν στου ταξίχου να μην κάνουν όλοι προσφυγίε για τα αναδρομικά, γιατί η απόφαση του δικαστήρου θα εφαρμοστεί για όλου του ταξίχου. Όταν βγήκε η απόφαση, τότε είπαμε ότι θα πάρουν τα λαμμαί μόνο όσοι για προσφυγή. Αν αυτό δεν εξαπάτη στο ταξίδι μου τότε τι είναι, καλή συνέχεια στην εκπομπή, να σε καλά λεονίδα ή να εξαπάτησε. Ακουσα και τον κύριο Τσακλώλου για να ακριβώ εγώ. Ρωσα το νίκο τι ακριβώ του είπα για το συγκεκριμένο θέμα. Ε, Νίκο Τεστραβελάκη, ο οποίο μου είπε Ναι, βεβαίω ο κορβανά στο δημόσιο δεν έχει ξέρω εγώ, όσα χρειάζεται κτλ. Και, και, και θα τα πάρουν μόνο όσοι έχουν προσφύγει. Όταν είχε βγει ο κυβερνητικό εκπρόσωπο και είπε στον κόσμο: Μην κάνετε προσφυγέ. Δεν χρειάζεται, μην ξοδεύετε. Ε, Έκανε μία. Ακριβώ. Το θυμάμαι πολύ καλά γιατί το είχαμε συζητήσει και πάρα πολύ. Ε, είχε κάνει μία δική του ερμηνεία. Και βεβαίω έπρεπε. μετά βγήκε και το διάψευσε. Αλλά το θέμα είναι ότι η ζημιά είχε γίνει. Γιατί. Γιατί η προθεσμία για να κάνει προσφυγή Είχε τελειώσει. Πάντω όταν ακούει κάτι ήταν... σε κυβερνητικό εκπρόσωπο, να τον αποθαρρύνει να του λέει ότι δεν χρειάζεται να κάνει προσφυγή. Μην ξοδέψει χρήματα. Μην τα δώσει <laughs> εργαζόμενοι. Αυτό είχε πει, σωστά Βέβαια, το θυμάσαι τώρα. Μην τα δώσει εργατολόγου. Ακόμα πει, λίγο θυμάμαι, αλλά, ε, είχε αυτή, κάνει μια κρίση τέτοια. Αυτή η φράση που λέει ο Λαιονία Πέρι εξαπάτηση. Ναι, τι να κάνουμε τώρα, δεν θα αλλάξουμε για την έννοια των λέξεων. Συνιστά εξαπάτη. Ε, εγώ νομίζω ότι οι πολίτες πρέπει να στραφούν σε όλα τα επίπεδα των συνταγματικών προβλέψεων που υπάρχουν διότι όταν γίνεται μια αρρύθμιση για κάποιους δεν μπορεί να μην ισχύει για τους άλλους που έχουν ακριβώς την ίδια κατάσταση Άρα όμως. θα πρέπει να δύο περάσουν Δύο δεν δημοκρατία Αν το συμβούλιο της Επικρατείας πει ναι πρέπει να δοθούν και η κυβέρνηση θα δώσει σε όσου έκαναν την προσφυγή. Καλά, το Συμβούλιο τη Επικρατεία. Γιατί η υπόλοιπη... μου μπορεί να βγει και να πει λόγω υπέρτερη ανάγκη, δηλαδή δεν έχουμε λεφτά, δεν τα δίνουμε. Δεν Αλλά... μπορεί να το πει τώρα. Αλλά δεν μπορεί, Όχι, δεν μπορεί μια να το πει. Γιατί η το δεν παρελθόν γίνει στο παρελθόν. Δεν, ναι, έβγαλε... Στο παρελθόν όμως είχε... δεν έβγαλε το μνημόνιο. Άκουσα. Άκου, στο παρελθόν όμω το Συμβούλιο τη Επικρατεία είχε στηριχθεί πάνω σε νομολογία και σε αποφάσει τη Βουλή, οι οποίε ήταν τη εποχή εκείνη, δηλαδή ε. τα μνημόνια. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Πάντως ανεξαρτήτως τι θα αποφασίσει και μακάρι να αποφασίσει να τα πάρουν όλοι και να υπάρχουν και τα χρήματα για να τα πάρουν. Εγώ πολύ απλά λέω ότι όταν έχεις βγει επίσημος, γιατί είναι άλλο πράγμα ένας βουλευτής που είπε την άποψή του σε ένα παράθυρο τηλεόρασης, και άλλο πράγμα να έχει βγει ο εκπρόσωπο, να έχει πει στον κόσμο: μην προσφύγει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και όποια διατύπωση προτιμά, και μετά να του λε: Δεν θα τα πάρει, να το λέει υπουργό. Δεν θα τα πάρει, ε. γιατί, γιατί δεν είναι υπουργό. Άλλαξε μας". και ο εκπρόσωπο, άλλαξαν και οι υπουργοί. Ναι. Έγιναν το και εκλογέ ανάμεσα. Το, το, το μόνο που δεν άλλαξε είναι ο Αβρίλιο Συνταξιούχο, α πούμε. Έτσι, για να τα λέμε κιόλα. Ευτυχώ αυτό που είπε ο Τσακλόβλου νωρίτερα εδώ στον Νίκο, ότι θα υπάρξει ρύθμιση ώστε, η, πώς τη λέμε αυτή, την έκτακτη, όχι το... Μιλάς για την εισφορά λιλεγγύης. Η εισφορά λιλεγγύης. Αυτό είναι πολύ... Να μην θε... γίνει αυτή η τρέλα που με την αύξηση πέφτουνε κιόλας. Ναι, μπορεί να πάρει να αύξηση να πάρει λιγότερα. Ναι. Γιατί... Ε, Άφη, τους... αλλά πολύ. Είπε τέλος πάντων θα υπάρξει μια ε, τροπολογία από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας έτσι ώστε όσοι πάρουν την αύξηση να τη βάλουν στην του. Και όχι να βάλουν λιγότερα γιατί η εισφορά αλληλεγγύη θα ανέβει και θα πάει και τα τελευταία. Είναι ένα άτιμο σύστημα το οποίο δεν μπορούν να το καταργήσουν, το οποίο αυτό εμένα μου φαίνεται τρελό. Ο αλλά γιατί αν το καταργήσουν. καταργήσουν, γιατί θέλει αρκετή μελέτη να δουν τι θα βάλουν στη θέση του ώστε να υπάρξουν ισορροπίε κτλ. Τρει κατσαρέσει στα δικά μου μάτια. Εγώ το έχω πει πάρα πολλέ φορέ ότι όλο αυτό το μπέρδεμα, όλο αυτό το μπέρδεμα δεν θα τελειώσουμε ποτέ, αν δεν καθίσει ο Υπουργό Οικονομικών, ο Υπουργό Εργασία, όσοι Όπω χρειάζεται αυτή είναι η δουλειά του. Να πούνε ποιε είναι οι μνημωνιακέ ρυθμίσει, είναι μια σειρά. Έτσι, άλλε έγιναν το 12, άλλε έγιναν το 14, πολλέ έγιναν το 16, να τι βάλουν κάτω και να πούνε από αυτέ ποιε κρατάμε και ποιε τι πετάμε. Και ήταν, η, ήταν η έκτη φορά που εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργό Θεσσαλονίκη. Ο πρωθυπουργό. Αυτό το θυμάμαι, είχε πάει και σε και στην πανδημία είχε πάει. Δεν είχε ακυρωθεί. Είναι παντοσιακή του χρονιά. Καλά, Έκτη χρονιά είναι, βεβαίω. Όχι, δε. το λέω για να τα βάλουμε κάτω, για να μετρήσουμε και να ξαναμετρήσουμε και να μα ναι, να Γι' αυτό λέω. Αυτό έπρεπε να έχει να γίνει ήδη στην πρώτη τετραετία. Ε, ναι, Επίση, ε, να μου επιτρέψει να πω, αυτό δεν αφορά μόνο βέβαια την κυβέρνηση. Αφορά όμω ποτίσον στην κυβέρνηση, αφού έχει το καρπούζο και το α, μαχαίρι. Α, α, αυτή, καλά, αυτό δεν υπάρχει θέμα συζητήσεων. Θα το πούμε και αργότερα. Είναι τεράστιο το ζήτημα του πόσο έτοιμο είσαι να έρθει και να πει. Παιδιά εγώ θα έρθω αν με ψηφίσετε Και θα κάνω αυτά Δεν θα κάτσω Αφού κάτσω στην καρέκλα του Υπουργού Να μετρήσω γιατί, Αλλιώς γιατί σας στέλνω στην Βουλή Γιατί σας στέλνω και στο Υπουργικό Συμβούλιο Γιατί γιατί γιατί είναι η ερώτηση Για να ήτανε... μάθει εκεί τι γίνεται Ο Μητσοτάκη ήταν το απόλυτο τοτεμ της RealPolitik <laughs> Δηλαδή είπε Αυτά μπορώ Αυτά θα κάνω Αυτά θα δώσω Παραπάνω δεν έχω ε, Και το παραπάνω δε. Δες, δες, δες, δες, δες, Τι. Έχουμε μόλι ένα λεπτάκι μπροστά μα που κάνουμε νοήματα από σα. Πότε σχούρι, πέρασε μην. η ώρα. Ε, γιατί φίλε, τα βάζουμε κάτω και προσπαθούμε να τα πάμε γρήγορα. Είναι ώρα για να πάμε να πιούμε μια γλυκιά γουλιά νερό. Αυτή είναι η ώρα. Είναι η ώρα για τον επιτραπέζιο. Ψύχτη τη Rainbow Waters που σα δίνει τη δυνατότητα να διαλέξετε αν θα μπείτε το νερό σα σε θερμοκρασία δωματίου, ζεστό, αν θέλει να φτιάξει κανένα καφεδάκι, υδροσερό, όπω προτιμάει ο κύριο Παπαδημητρίου εδώ. Ένα υπέροχο σε design, βολικού μεγέθου, επιτραπέζιο ψύχτη αφή, είναι και στην υγεία σου Ρεμπάμπη, συνδέεται με το δίκτυο χάρη στην οθόνη αφή που έχει, διαθέτει ε, όλε αυτέ τι ευκολίε που σα είπα, δηλαδή διαλέξετε θερμοκρασία του νερού και αν σα κάνει κέφι, νομίζω ότι με ένα τηλέφωνο σε 801. -34, 34 και εσείς θα ξεδιψάσετε και ταυτόχρονα μου επιτρέψετε να λέω και αυτό που λέω και στην οικογένειά μου ότι τουλάχιστον να μην έχουμε τα πλαστικά μπουκάλια. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Sit in the morning, morning, and the morning. Some, some. I'll be I'll sitting in the come, come. Δεν ξέρω γιατί το ακούμε έτσι. Πάντω είναι από τα αγαπημένα μου. Σε δεν το Για αυτό το ακού δύο φορέ. Ε, ναι, έρχεται το ακού. Έρχεται από το βουνό. Μια τέτοια ωραία μέρα γεννήθηκε ο Τζέντινγκ. Έφυγε πάρα πολύ νωρί. Αυτό το τραγούδι έχει αφήσει και ιστορία. Έγινε και νούμερο ένα αφού είχε φύγει για τη ζωή. Τέλο πάντων, ήταν και από τα αγαπημένα του Γιάννη του Καλάμι. Είναι και ένα πολύ όμορφο τραγούδι και πολύ ωραία ρολόγια. Αλλά αφού είπαμε βουνό, να σου πω ότι. Ήρθε η στιγμή τώρα, σιγά σιγά που θα αλλάξει και ο καιρό, να πάρει μια ανάσα από την καθημερινότητα, να βγει στη φύση. Και αν έχετε στο μυαλό σα, λέει η Λίτλ, εξόρμηση στο βουνό, τα Λίτλ σα έχουν καλύψει μπατών πεζοπορία από αλουμίνιο για σταθερά βήματα, διάβροχο ακίδιο πλάτη, αθλητικέ τσάντε, μποτάκια ιδανικά για βουνό και μια πλήρη γάμα από ρούχα και μπουφάν που θα προστατεύσουν σε κάθε συνδίκη. Σε ποιότητα και τιμέ, Λίτλ, ετοιμάσου για αξέχαστη περιπέτεια να αναμένουμε τι εντυπώσει. Επειδή υπάρχει ένας καταιγισμός μηνυμάτων, για παράδειγμα ε, μιλήσαμε για την αύξηση που δίνεται στο νυχτερινό, στους αστυνομικούς, στις πληροφορίες, στους ενστόλους γενικά ε, έχει υπάρξει βομβαρδισμός από την λευρά του. Ε, οι αστυνομικοί για παράδειγμα κάποιοι από τους φίλους εδώ καθομερίνοι φίλοι, ε, λένε για 40 λεπτά αύξηση, ο Παύλος α πούμε για παράδειγμα που θυμάμαι τώρα που είναι προφανώς, ε, λέει στρατό αεροπορία ναυτικό, η αύξηση 210. Ε, τέτοι... Ξενοφώντας λέει 2 ευρώ την υπηρεσία Ναι, είναι σαφές νομίζω ότι ε, για τέτοια χρήματα μιλάμε ξαναλέω πριν... δεν υποτιμούμε τίποτα αλλά να έχουμε μπροστά μας και τα πραγματικά μεγέθη γιατί λες 20% και ο άλλος φαντάζεται ότι ξαφνικά ας πούμε, θα βγει από τα δύσκολα Γι' αυτό, βγει, γι αυτό σου είπα πριν ότι αν είναι να κάνεις κάτι τέτοιο πες τουλάχιστον το διπλασιάζω Άντε. Πόσο ήταν το διπλάσιο Λοιπόν ε, πριν πάμε στα υπόλοιπα για τα οποία, παιδιά, μην ανησυχείτε, σε αυτό το δύο ώρο που. Ε, μάλλον πια κάτι λιγότερο από μία μισή ώρα που θα είμαστε στα μικρόφωνα με τον μπάμπι, ε, προφανώ και θα πάμε και στα, στα του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, να πω την αλήθεια, και πλούσιο ρεπορτάζ υπάρχει. Θα πω ένα πράγμα για να καταλάβετε πριν πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο Αυτή την ώρα ήταν προγραμματισμένο ο Στέφανος Κασελάκη να πάει στο ΜΕΚΑ να δώσει συνέντευξη. Η συνέντευξη ακυρώθηκε. Γιατί, προφανώς γιατί δεν υπάρχει... υπάρχει πλέον ο Κασελάκης Όχι μόνο, γιατί ο Κασελάκης θα μπορούσε να πάει στο μέγκο Για να πει θα είμαι υποψήφιο. Ξέρεις αν θα είναι υποψήφιο. Ουτο ίδιο δεν το ξέρει. Ε, Γι' αυτό το λέω. Νομίζω ότι γίνονται κάποιε συνεννοήσει. Από την άλλη πλευρά. Μετράνε τα πράγματα. Ε, από την άλλη πλευρά πρέπει να πω ότι υπάρχει και μια επιδείνωση αναμενόμενη του καιρού για την οποία τώρα θα καλωσορίσουμε όπω συμβαίνει κάθε Δευτέρα για Παρασκευή εδώ στι 8.30 το μανάγιο Ιαννόπουλο. Καλώ τον καλημέρα, καληδωμάτα. Καλημέρα, εβδομάδα. Έτσι όπω το είπατε είναι, έρχεται ένα σύστημα από την Ιταλία. Έχιε, έβγαλε και τρει καταιγίδε στην Ιταλία και θα βγάλει ε, και κι άλλε κυρίω θα έλεγα και στα Δυτικά Βαλκάνια να πω καταρχήν ξεκινώντα με την Αττική. Ε, σήμερα μια ωραία μέρα συναντική κάποια ρέη συνέφια αργότερα μπροσιά πάντως μέχρι 32 βαθμούς τρομοκρασία. Θα βρέξει αύριο συναντική πρόσκαιδα και κάπου το μασημέρι κοίταζα και τα σημεία που ήρθαν πριν από λίγο δεν φαίνεται κάτι συναντική σημαντικό πιθανό να ξαναβρέξει λίγο την Τετάρτη Κάστα τώρα, περιμένουμε στην απειλή, αν το κατάλαβα καλά βροχή το απόγευμα, αλλά βροχούλα, όχι κατεβίδα. Όχι, σήμερα, για τρίτη και τετάρτη. Και τρίτη και τετράγωνο. Τρίτη μπορεί αλλά να παραλύσει καθοδήγη. Με σχολείται κυρ Γιάννη που αλλά έχει και μεγάλη πλακά, άκουγα λοιπόν το Ρορία. Και ακούω από βροχέ, η σκοτεινιά και τα λοιπά, Καθόμουν εγώ στο μπαλκόνι, στον παλικό, στο κέντρο Αθήνα, κοιτάζοντα τον Νότο, ποιο είχε ένα γαλάζει ο ουρανό ούτε να συνεφάκι τίποτα. Τέτοιου είδου σαν δηλαδή τοπικά. Κοιτάξτε, μπορεί να βρίσκεται. Παραπάνω, εφείσοι ενέργειε στο επικοινωνία, μην δηλαδή κάτι σημαντικό στην Αθήνα να από τα σημαντικά που θα είναι. Γιατί θα βρέξει καλά. Σήμερα το βράδυ θα έχει ισχυρέ καταιγίδε στο Βόρειο Ιόνιο την Ήπυρο, θα έχει και στη δυτική στάκια και η Δυτική Πολεπώνει, ο κυρίω όμω θα έλεγα στα βοηθητικά και οι Τρίτοι θα ξεκινήσει βέβαια η μέρα και στα βολετικά με καταιγίδε. Το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα, θα επιρέσει κυρίω στη Μακεδονία. Και δυτική, κεντρική και αργά το απόγευμα τη Τρίτη, Ανατολική Μακεδονία, Αφράκη και Βορειο Αγίω. Νομίζω εκείνη τα πιο σημαντικά, δυτικά και βόρεια. Επομένω, θα βρέξει ακόμα και στις κυκλάδε, βέβαια, θα βρέξει και στα δωδεκάνισσα, αλλά δεν είναι το επίκεντρο ε, τη καοκαιρία, ε, ούτε η περιοχή μα, ούτε η νότια χώρα. Κυρίω δυτικά και βόρεια, με ένα τυπικό φινοπορεινό σύστημα, που μπορεί να δώσει, βέβαια, εκεί στα βορειτικά ε, αρκετό νερό. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη. τις περιμένουμε τι βροχέ. Τόσοι άλλου νομίζω ότι μέσα σε αυτά που είπε και ο Πρωθυπουργό ήταν και η διασύνδεση των διαφόρων ταμιευτήρων νερού που έχουμε στη χώρα έτσι ώστε να μην στερέψει ποτέ ναι, θα διαθήνα. πάρουμε από τα κρεμαστά τώρα να κατεβάσουμε κάτω να περάσουμε διαμέσου των βουνών αν και είπε ο Μιζοτάκης ότι δεν είναι και τόσο δύσκολο θα κοστίσει βέβαια κάτι τη. Ε, χωρίς να είναι κάποιο έργο ξέρω εγώ ας πούμε, πάρα πολύ δύσκολο ή τεράστιο Καλά δεν να φτιάξει το κανάλι του Μόρνου προφανώς ναι. Απίθανα πράγματα. Είχε αφήσω... όμω ένα πραγματάκι ότι mm -hmm. όλα αυτά κοστίζουν και κάτι τίς Ναι, κοστίζουν, ναι, ναι. προφανώ θα κοστίζουν, ε, αλλά κοστίζει, φα... κοστίζουν φαντάζομαι ναι. ότι θα έχει τεράστιο κόστο να μην έχει αδυναμίο, νερό ας πούμε, έτσι, που είναι μισή Ελλάδα γι' αυτό το λέω. Και την ίδια ώρα που γίνεται αυτή η μελέτη και αυτή η κουβέντα, καλό θα είναι να σκεφτόμαστε ότι δεν μπορούμε να ερημοποιήσουμε και όλη την υπόλοιπη χώρα. Ε. Να στεγνώσει όλη η υπόλοιπη χώρα για να έχουμε εμεί και βέβαια. Τώρα. Ένα πραγματάκι. Δεν θέλω να το αφήσω να πέσει κάτι γιατί έχουν έρθει όντω πάρα πολλά μηνύματα. Όσα προλαβαίνω να κοιτάξω τη διαγωνίω ε, και για την ανακοίνωση τη ΠΟΑΣΗ, τη Πανελληνική Ομοσπονδία των Αστυνομικών Υπαλλήλων, που λύγε 40 λεπτά κτλ. Από την πλευρά μα, το σχόλιο νομίζω ήταν κοινό και του Μπάμπη και δικό μου. Λε ένα 20%. Το 20% δεν περιλαμβάνει μια αριθμητοποίηση. Δεν λέει ακριβώ τι λεφτά μετά τα βάζει κάτω και ακούσα το 20 λεπτά ή 2 ευρώ και απογοητεύωσα. Τώρα μιλάμε για την νυχτερινή αποζημίωση των ανθρώπων που το βράδυ που είναι έξω, mm. σε βάρδια, μπορεί να του συμβεί το οτιδήποτε. Και συνήθως αυτά που τους συμβαίνουν είναι τα χειρότερα. Λοιπόν, τώρα να πάμε και στα παρακάτω γιατί η αλήθεια είναι ότι και εσεί την απορία σας την έχετε για το τι συνέβη στο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, πρέπει να πούμε ότι Συνέβη ένα ακόμα επεισόδιο σε αυτή την όχι απλά διαλυτική κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα την Παρασκευή, επειδή είπα ξεφτίλα, και με κοίταξεις και κάπου. Αυτό που λένε, μια ξεφτίλα είναι αυτό το πράγμα που γίνεται. Δεν είναι αυτέ κομματικέ διαδικασίε, δεν είναι κατάσταση σωστή. Από το κακό στο χειρότερο πάνε. Εντάξει, παιδιά, πήραν απόφαση να το διαλύσουν το μαγαζί ω έχει σήμερα. Προφανώ γιατί κάποιοι ή θέλουν να το ανακαινήσουν, να το κρατήσουν όρθιο και να θυμίζει το ΣΥΡΙΖΑ που υπήρχε, ή γιατί ο Κασελάκη από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρο Κασελάκη, όπω έλεγα μέχρι χθε, ο Στέφανο Κασελάκη θέλει να φτιάξει ένα ακόμα γιο ταχύ. Αυτά τα δύο μαζί δεν πάνε. Είναι ολοφάνερο. Πριν, πριν ξεκινήσουμε τε, να κάνουμε παρέα την προηγούμενη Δευτέρα εδώ στην εκπομπή, κάποιο μου είχε ρωτήσει και λέω: Η γνώμη μου είναι ότι έτσι όπω το βλέπω το πράγμα και έτσι όπω ακούω ότι είναι αποφασισμένοι να τον τελειώσουν, οι παλιοί κομματικοί, ε, και επειδή έχουν τον τρόπο να το πετύχουν, ε, φαίνεται ότι ο Κασελάκη από την άλλη μεριά πρόσεξα ότι και ο Νίκο Παπά και η Ράνια Βίγκου που καθόντουσαν μπροστά-μπροστά προφανώ λόγω και τη ιδιότητά του. Δεν χειροκρότησαν τον Κασελάκη στο Burst, για να το πω και ελληνικά, σε αυτό το ξέσπασμα ναι. που μίλησε για τις κουκούλες, τις ακούλες κουκούλες, ότι βάλανε στα μέλη της σχετική επιτροπή. Από την άλλη, η αλήθεια είναι ότι φαίνεται σαν να ντρεπόντουσαν. Στάσου τώρα, επειδή σε βλέπω και περάσαμε στο σχολείο. Πάμε, για να ακούσει και ο κόσμο ο οποίο πιθανότατα Σαββατοκύριακο είχε κάτι καλύτερο να κάνει. Το απένα, ελπίζουμε για τον κόσμο. Να δουλεύει όπως εμείς Γιατί είχαμε από τη μια πλευρά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη. Σκεφτείτε ότι 4-5 πραγματάκια πήραμε εμείς εδώ και τα απλώσαμε. Για να δούμε το πραγματικό του μέγεθο, την ίδια μέρα η αντιπολίτευση αντί να αντιπολιτεύεται ή τέλο πάντων να πάρει αυτά που πάμε εμεί, επειδή είμαι εδώ πέρα και να τα βγάλει μπροστά για να κάνει κάτι καλύτερο, ασχολιόταν με την πάρτη τη. Mm. Ακούστε πώ τοποθετήθηκε ο Κασελέκη. Είναι πρωτοφανέ στην πολιτική ιστορία του τόπου η κομματική γραφειοκρατία να μην αποδέχεται από την πρώτη κιόλα μέρα την ψήφο των μελών του κόμματο. Ε, μη με μελάτε. Έτσι πέρασα έναν ολόκληρό χρόνο, φτάσαμε στο σημείο, η γραφειοκρατία και η του κόμματος, οι διάφορες φράξεις να επιστρατεύσουν πρακτικές που δεν ανήκουν στο χώρο της αριστεράς, καταφεύγοντας ακόμα να εξευτελίσουν τα αξιότιμα μέλη αυτής της κεντρικής επιτροπής, φορώντας τους σακούλα. Κουκούλα! Οι αποφάσεις μου θα ανακοινωθούν εκεί που λογοδοτώ και θα λογοδοτώ πάντα, θα λογοδοτώ πάντα στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ χαρακτηριστικά ο Μιτσοτάτ με το κουτέγιο στη συνέντευξη τύπου ρώτησε. Ναι. Τι γίνεται, μου... παιδιά, στο ΣΥΡΙΖΑ. Μη το μεταφέρανε και εμένα τα παιδιά που ήταν πάνω. Ε, Επίση, να, να πω ότι υπάρχουν πάντα παράπονα γιατί δεν δίνονται ερωτήσει σε όλου και το λέω γιατί θα το δείτε και γραμμένο σήμερα. Ε, ξέρω εγώ, δεν πήρε ερωτήσει Δημοκρατία, δεν πήρε αυγή κτλ. Το να μείνει κάποιο έξω από τη συνέντευξη τύπου, ιδίω όταν εκπροσωπεί ένα αντιπολιτευόμενο μέσο, ε, προκαλεί γκρίνια. Όταν όμω αυτό καταντάει να είναι δεύτερη, τρίτη, τέταρτη χρονιά, δεν είναι απλώ ότι δεν πρόλαβε να δώσει το λόγο και να ρωτήσει. Όχι. Παλιά έδιναν οι κυβερνήτικοι εκπρόσωποι. Ή όποιο έκανε αυτή τη δουλειά να, να δίνει τι ερωτήσει στη συνέδριξη του υπουργού. Ήταν... Ο, ο Μαρινάκη έδινε τώρα το λόγο. Όχι. Λέω, παλιά, τα παλιά ναι. χρόνια. Ήτανε πάντοτε. Το βασικό αντιπολιτευόμενο ή κάποιο από το αντιπολιτευόμενα ήταν μεταξύ των τριών πρώτων. Ναι, τώρα δεν. Ναι. Περνάει ο καιρό, αλλάζουν οι συνήθειε. Το πάω όμω παρακάτω γιατί λέω δικό σου τώρα που ακούσαμε τον Κασελάκη ε, να μιλάει για σακούλε και κουκούλε και, και τα κτλ. Η αλήθεια είναι ότι τα κόμματα έχουν κάποιο τύπου λειτουργία. Και η Κεντρική Επιτροπή, για παράδειγμα, του ΣΥΡΙΖΑ, είναι κλεγμένη από τη βάση, όπω είναι και ο Πρόεδρο, σε άλλη στιγμή βεβαίω. Να θυμίσω ότι έχουν αντικατασταθεί μια σειρά μέλη Αυτοί που φύγανε με τη νέα αριστερά και τα λοιπά Είναι αυτοί που είναι Δηλαδή είναι ένα κορυφαίο καθοδηγητικό όργανο Για οποιοδήποτε κόμμα ιδίω τη αριστερά. Να σου πω τη γνώμη μου γι' αυτό Εμένα δεν, δεν, δεν έχω κάποιο προσωπική αντίληψη όλων με το πραγμάτο Ακοιτάζω ως παρατηρητή. Αλλά εσύ σε δύο-τρία πράγματα έχει δίκιο ο Κασελάκης Πρώτον ότι οι, οι αυτοί που αποφάσισαν να τον τελειώσουν. Ε, δεν είχανε το θάρρο να βγουν να συμμαχίσουν ανοιχτά με του άλλου που αποφάσισαν τελευταία να τον τελειώσουν, την ομάδα του Πολacky. Διότι αυτό είναι το άθροισμα και υπάρχει και ένα τρίτο παράγοντα, είναι αυτοί που πλέον δεν μπορούσαν να είναι με τον Κασελάκη. Δηλαδή ναι. που ενώ τον υποστήριζαν ε, μέχρι πρόσφατα. Νομίζω ότι αυτή είναι η κρίσιμη μάζα. Αυτή πρέπει να είναι που μετακινείται. Είναι και το αποτέλεσμα συντριπτικό, έτσι, το 163-120. Να Όχι, πάρω. Συντριπτικό που. δεν συντριπτικό είναι. Συντριπτικό είναι, είναι. Όταν είσαι πρόεδρο. Έχει ξαναδεί εσύ, Νεκπίπτη, ε, πρόεδρο. Καλά. Πρώτα απ' όλα δεν ξαναδεί πόδιο, αυτή τη διαδικασία. Ποτέ, έτσι. Ποτέ, έτσι. Αλλά και, και να και... σου πω και κάτι, επειδή άρχισε την ανάλυση. Την Παρασκευή εδώ, παίξαμε ένα ηχογραφημένο, χάρη στη δουλειά που βάζει πάντα ο Ιωσήφ στην εκπομπή, ο Ιωσήφ Καλαμαράκη, ο αδερφός μου. Παίξαμε το ηχογραφημένο του Νίκο του Παπά. Δεν το έχουμε σήμερα κοντά μου, αλλά θα το θυμίσω εγώ. Που είπε στην ερώτηση αν θα πάει ο Κασελάκη στη ΔΕΘ. Στη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Αν είναι πρόεδρος. Αν δεν έχει εκπέσει. Χρησιμοποίησε και αυτή τη φράση. Και σα είπα αυτό, εγώ το ακούω ω ένα πολύ πιθανό ενδεχόμενο. Γιατί δεν ο Νίκο πολ... Παπά ήξερε τι διεργασίε. Δεν, τις εργασίες δεν είναι προφανώ. Ο Νίκος Παπάς α... και έχει μείνει αν έξω από αυτέ τι διεργασίε. Αν... Το λέω με μια μεγάλη βεβαιότητα. Έχει μείνει έξω. Για, για πρώτη φορά έμεινε έξω, διότι ήταν πάντοτε το... η ψυχή των διεργασιών αυτών. Ναι. Αυτή ε... τη φορά έμεινε έξω για δύο λόγου, από ό,τι καταλαβαίνω. Πρώτον, διότι οι άλλοι δεν θέλαν να τον βάλουν μέσα. Έτσι, Η ομάδα Τσίπρα δεν ήθελε να τον βάλει μέσα στι διεργασίε αυτέ. Και δεύτερον, διότι αυτό τώρα θα κοιτάξει, και αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι και σε υποψηφιότητά του. Αν και νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα είναι ότι ενώ δοκίμασε τη συνταγή Κασελάκη, που δεν την ήξερε ποια είναι, δεν την ήξερε ποια ακριβώ είναι. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Είναι σαν να διαλέγει τον κατάλογο. Σου <laughs> φέρει ένα μενού και βλέπει ένα ένα φαγητό περίεργο που δεν το ξέρεις, το επιλέγεις, το πας και τα λοιπά θα πούμε περισσότερα για το ΣΥΡΙΖΑ αφού πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα απλώς αυτό που ήθελα να ολοκληρώσω για να μην μείνει έολο είναι ότι δεν είναι μόνο αυτοί που υποστήριξαν και απογοητεύτηκαν δεν είναι μόνο ο Πολάκης που τα πήρε στο κρανίο από τη διαγραφή του και δεν έκανε πίσω Προφανώ, είναι και ο έτερος σημαντικός υποστηριχτής του Κασελάκη ο Νίκος Παπάς, Χωρίς τον οποίο προφανώς και δεν θα μπορούσε να βγει αυτό το 163 Τον οποίο τον στήριξε την προηγούμενη εβδομάδα και τον έχασε χθες Οπότε έχεις μένει μόνος Διαλυματάκι, γυρνάμε Εντάξει, τώρα πρόκειται για μια πολύ πρ μουσική προβοκάτσια αυτή την εκπόμπη. Ε, το, το 1995 ο κουλείο <laughs> με τον Gangsta στα Paradise ήταν στο νούμερο. Εμεί συζητάγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ και είπαμε ότι όταν γυρίσουμε θα συνεχίσουμε την κουλείο. Εγώ βάζω στοίχημα του Κασελάκη, ούτε αυτά δεν άκουγε. Εντάξει, ναι, και είναι και νέο άνθρωπο. Ε, να πω δύο πραγματάκια γιατί νομίζω ότι είναι πέρα από το ίδιο το πολιτικό περιεχόμενο το οποίο νομίζω ήταν αναμενόμενο αφού υπήρχε μια τέτοια ψυχική και πολιτική απόσταση στον τρόπο με τον οποίο έβλεπε ο πρόεδρο και τα στελέχη του τα πράγματα έτσι. Ούτε η απόλυτη απαξίωση του πρόεδρου ούτε η απόλυτη απαξίωση από τον πρόεδρο στα στελέχη του δείχνουν λειτουργία κόμματο έτσι. Δηλαδή όποιο διαφωνού έπρεπε να αποδομηθεί πολιτικά ξέρω εγώ Καλά. Εδώ μάγισα το Ηράκλειο. Ρωτάει πόσο δημοκρατική και αδιάβλητη είναι μια διαδικασία όπου παίρνει τηλέφωνο για να πει στον ψηφοφόρο να ψηφίσει. Δεν ξέρω αν εννοεί ότι κάποιοι ψήφισαν τηλεφωνικά. Αυτό εννοεί. Αυτό, αυτό εννοεί. Εννοεί. Και, είναι, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα από τα πράγματα που ήθελα και εγώ να σχολιάσω και το είχα δηλαδή στο, στα σκαριά. Ότι εδώ πέρα προφανώ μια μυστική ψηφοφορία όπω επιχειρηματολογεί, αν δεν κάνω λάθο, ο Γιάννης ο Ματζουράνη επικαλούμενο στο, τον Τζάτσο, τον, τον, τον σπουδαίο συνταγματολόγο που είχαμε. Ότι σε απελευθερώνει η μυστική ψήφο. Ιδίω αυτούς που είναι πιο αδύναμοι και μπορεί να τρομοκροτηθούν και τα τα Η μυστική ψήφος όμως με το τηλεφωνικό μείγμα φτιάχνει μια, μια, μια κατάσταση λίγο δεν πάρι, είναι περί, περίεργη. Ρε, δεν είναι μυστική. Δεν είναι μυστική. Τι το ψάνεις τώρα. Βεβαίω θέλω να πω ότι είτε έτσι είτε γιουβέτσι το πολιτικό αποτέλεσμα είναι ολοκάθαρο και πεντακάθαρο. Δεν ήταν κάτι όμω. πόσο ήταν 70 κάτι δεν ήταν τα τηλεφωνήματα. Ναι. Ναι, δεν, είναι λίγα. δεν είναι λίγα, αλλά ξαναλέω το 163 με το 120 έχουν μεγάλη απόσταση Ναι, αλλά πάντω όταν είναι τηλεφωνική πρέπει να είναι ανοιχτή Δεν έχει έννοια να είναι μυστική Το ακούω αυτό που λες Δεν α, έχει έννοια, α, α, α... αφού τη λες σε κάποιον ο οποίο δίπλα του mm. έχει κάποιον άλλον Που έχει μια άλλη, mm. δεν έχει έννοια, την κάνεις ανοιχτή Λέω, Το ακούω και πιστεύω και εγώ για αυτό ακριβώς το σχολιάζω Ότι εδώ υπάρχει ένα μυστικό μισό και άλλο μισό φανερό ένα πράγμα Υπάρχει και κάτι ακόμα το οποίο μου κάνει πολύ εντύπωση μέσα σε αυτά που έβλεπα. Δεν ξέρω αν το παρακολουθούσε, ήταν και κάτι που έπαιξε και στα Δελτία Edison. Την ώρα που ο Κασελάκη αυτό το ξέσπασμα και προκαλούσε. Πριν Ωραία, βέβαια, δεν άρεσε. το τελευταίο, ξέσπασμα. το πρώτο που. Εμένα μου άρεσε το ξέσπασμα. Ε, είμαι σίγουρο, δεν βλέπω και θα μιλήσω. Όχι, όχι, σου. μου άρεσε, διότι είπε πολύ μεγάλε αλήθειε. Αυτή είναι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, καλά. Κα κατά ψέματα δηλαδή. Ε, και τώρα... είναι έτσι χρόνια τελείωτα, δεν είναι. Δεν είναι τώρα. Καλά είπε ότι υπάρχει μια κομματική γραφειοκρατία. Ε, ότι είναι μεταξύ του και όσοι γνωρίζουν, ούτε και τα παιδιά τη Νέα Αριστερά που φύγανε. Έτσι. Ο Τσίπερ δεν το λέει για ανοιχτά. Ο άνθρωπος εντάξει, Πάντως γιατί ήταν παλιό εκεί. Κομματική... Αλλά υπέφερε από τέτοια πράγματα. Η, η κομματική γραφειοκρατία, εγώ δεν θα διαφωνήσω και για τα του και τα λοιπά. Και για τον τρόπο με τον οποίο πολλέ φορέ λειτουργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όμω καταρχήν εύλογο είναι αυτό που λε. Φύγαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν, αν θέλει και η νέα φρουρά των αξιωματικών υπαξιωματικών και αξιωματικών είχαν γίνει και υπουργάρες, ναι, είχαν εφαρμόσει μνημόνια ήταν... είχαν, είχαν μολυνθεί δηλαδή ήταν ήδη πολύ παλιη η πολιτική καλά τώρα, σε ακούει ο κόσμος να λες για τα μνημόνια, ε, μόλυνσε και θα αρχίσει να, να μας δέρνει πάλι δικιά του δουλειά του κόσμου κάτσε να, να το πω όμως γιατί έχει μια αξία εικόνα παρακολουθώ τον Στέφανο Κασελάκ στην εισηγητική του ομιλία έτσι με πάρα πολύ ένταση, με πάρα πολύ πάθο κτλ. Και, και, και επί τη ουσία, την ώρα που λέει: Κάντε μου μορφή, σηκώνεται ο πατέρα του. Ο θρόδρο, ο Κασελάκης Λε και είναι, ξέρω εγώ. Ο πατέρα του, πώ και είναι μέλο ναι, τη Δεν είναι μέλο τη Κεντρική Επιτροπή. Προφανώ. Δεν είναι μέλο το, τη Κεντρική Προφανώ δεν του λέγανε, ξέρω εγώ, μην ακούω, δεις το παιδί σου, βγαίαι έξω. Αλλά δεν είναι Όταν συνεδριάζει το όργανα Σηκώνεται. Όταν συνεδριάζει και το όργανο και η γιαγιά του καθενό. τσουκαλά στη θύρα 7 και να κάνει τα χέρια του έτσι, και α, αυτό και τα λοιπά. Ένα πράγμα το οποίο εντάξει παραπέμπει ε, στην αρχαία σχολή των κλακεδόρων. Αλλά ρε παιδί μου, οκ, okay, θα υπάρχουν και κάποιοι υποστηριχτέ. Μα και... ο πατέρα σου. Καλά, δηλαδή αν είχε αντιδράσει όπως αντέδεσες Μου έκανε τρομερή αντιμόση ρε Μπάβη δηλαδή... έβλεπε το παιδί του να το πετάνε έξω παιδί μου Δηλαδή τι έπρεπε να κάνεις, αν τον τσιτσιπάει ένα πράγμα Σουλά... Ρε Μπάβη, να σου πω κάτι Wrong foot <laughs> <laughs> Wrong foot Όχι επειδή είμαι με... <laughs> με μέφεσε που είπα ότι είχαν μολυνθεί Μα με συγχωρείς, Όχι, η κύριε, ζωή σε κάνει σε καριέρα σε Αλλά με το δίκιο της διότι έφυγε Καταρχήν, Είπε μνήμονιο φίλη. αλλού εγώ ο, ο φίλο μου, ο τέτοιο που δεν κάνει καριέρα, πέστονα, που τον έδιωξε ο Τσίπρα αφού τον είχε βάλει μπροστά να φέρει λεπτά από τα Μπρίξ, από τον Πούτιν, από, από όλα τα πράγματα. Αυτό που είχε. Για, το Λαφαζάνη μιλάς, για, για τον Λαφαζάνη, μήπω μιλάει. Για τον Παναγιώτη Λαφαζάνη μιλάω. Αφού, το, αφού τον έβαλε να πει ότι θα πάμε στο χολαργό να βγάλουμε από τα κάτω, από εκεί, από τα τέτοια. Ε, από το θησαυροφυλάκιο να κάνουμε. Αφού τον τα έβαλε, έκανε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά. Αυτά. Το αποδείχθηκε στον Τσίπρα, μπράβο. Με συγχωρεί, ο Τσίπρα ήταν πρωθυπουργό. Όχι, αν θέλει, αυτό που έκανε την χορογραφία με το βαρουμπάκι, με όλου αυτού. Αλλά αυτοί τουλάχιστον έφυγαν. Είπανε: Μπάνει, μπάνει. Εμεί δεν είμαστε μνημονιοί. Απάντητο, να σου πω κάτι. Οι άλλοι, οι άλλοι ήταν οι καλύτεροι εφαρμοστέ του καλύτερου μνημονίου που πέρασε. Okay. Ε, τώρα να, να μα κάνουν και αριστερά μαθήματα. Ό,τι θέλουν να κάνουν δηλαδή. Ε, το Λοιπόν, καταρχήν, ο, ο καθένα κάνει μάθημα σε αυτόν που μπορεί και ακούει. Ε, για να ξέρουμε τι λέμε. Δεύτερον, ό,τι φανταζόμαστε δεν σημαίνει ότι είναι και έτσι. Εγώ δεν τα φαντάζομαι ε, ναι, ναι, αυτά που τα είπα. Επειδή τυχαίνει και εμεί από εδώ να μην τα φανταζόμαστε. Δεν τα όταν για παράδειγμα λε για το του υποτσίπρα, να εδώ έχουν συμβεί παπάδε, τέρατα έχουν συμβεί με το, στην περίπτωση του Παναγίου του Λαφαζάνη, και στο λέω γιατί και εγώ παρακολουθούσα το ρεπορτάζ, αλλά όχι μόνο. Ποιο έκανε ντου δηλαδή, στο μέγαρο όταν γινόταν συμβούλιο των αφήνω εωρείτε, και μια που τον Προκόπητο Παυλόπουλο να πω, δείτε τι είπε εχθέ σε μια συνέντευξη, ένα τμήμα τη οποία. είναι ωραίο. Εγώ το παρακολούθησα. Είναι ωραίο γιατί συμφώνησε η πρόεδρο τη Δημοκρατία η Νιν με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να δημοσιευθούν τα πρακτικά εκείνων των συναντήσεων. Ναι, εγώ λέω ότι εχθέ ο Προκόπη Παυλόπουλο έσαι σε μια συνέντευξη στο Σπύρο Χαριτάτο, όπου ήταν εξόχω αναλυτικό και πολύ. Πώ να σα το πω τώρα, είπε τι πρέπει να κάνουμε. Μάλιστα, 12 μίλια στην Κρήτη. Για, απορώ γιατί όχι. Ανακήρυξε τη ε, ΑΟΖ. Μετά οριοθέτη. Τα είπε μπαμπαμπαμ. Δηλαδή, όποιο ε, ε, θέλει να καταλάβει αν υπάρχει άλλη πολιτική γραμμή απέναντι στου Τούρκου, τώρα κόστα μου λέω για την ε, διαφήμιση μα. Ε, όποιο θέλει να καταλάβει, Με, με δύο-τρία λεπτούδια παρακολούθηση θα το καταλάβει. Περνάω σε διαφημιστικό Α, σε το περιβάλλον. αυτό να παίξουμε και ένα κομμάτι από τη ε. να ξέρουν τι έχει πει ο Φερκόπουλο.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 και η επιστρέψαμε βεβαιώς οι περισσότεροι ήταν λένε Ιουρίθμιξ και δικαίως σε ένα μεγάλο βαθμό θυμούνται την Θεά, την Τίβα, την Αννηλένοξ σαν σήμερα όμως γεννήθηκε ο Ντέιβιντ Σκιόρτ που είναι η ψυχή των Γιουρίθμιξ ο δημιουργός των περισσότερων αγαπημένων τραγουδιών από το αγαπημένο συγκρότημα αλλά η Ιλένοξ ήταν ας... Ε. Ασύλληπτη, εσύ. Μέλο, ενάντια από παραδείγματι, ωραία. Είπα για την ώρα. Έλα, έλα, έλα τώρα. Έλα. Ε, δε, δε, δε, παραμένουμε αυτοί που είμαστε, λοιπόν. 9 και 8,97 και 8,97. Έχετε δύο ώρε για το διαγωνισμό. Τρέχει ο διαγωνισμό. Περάκη, αυτά. Άνδρο, Γκρέκο Στρώμ, Δωροεπιταγέ, Μάιτ 9.000 BTU. Όλα τρέχουν. Σε λίγο. Στου νυφλίκ και του Στάθη. Την εκπομπή θα. Γίνει η προκήρυξη των τυχερών. Τι θε τώρα. Ακριβώ μετά τον Νίκο Χατζενικολάου που σήμερα επιστρέφει εδώ για να παραλάβει. Καλά, περίμενε να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. ο ΣΥΡΙΖΑ για να έρθει ο Νίκο τώρα έτσι? Και Κοίτανε, σου λέει, κάτσε εδώ, παιδί μου. <laughs> <laughs> μέρα με τη μέρα τα επεισόδια. Τα βάλε, <laughs> να τα δω στο Netflix. Καλή ώρα. Όχι, <laughs> <laughs> περίμενε δόλα, να γίνει μπάχαλο μεγάλο, <laughs> να έχει μιλήσει με τσιωτάκι, να τα έχει όλα έτοιμα. Στάση τώρα, Επειδή, Καλά κάνει. Το, επειδή το είπα και για να μην το προσπεράσουμε, έμαθε με τη φαμαγκούστα του έγινε χάμο το. Το, το ξέρεις τον κόλπο. Ναι, ναι. Το χωρίς χωρίς. Ένα σύριαλ το οποίο αφορά επί της ουσία τι των Τούρκων στην Κύπρο και με μερικές δραματικές ιστορίες. Τα εγκλήματα. Τα εγκλήματα. Εγκλήματα. Εγκλήματα. Εγκλήματα. Εγκλήματα. Εγκλήματα. Εγκλήματα. εγκλήματα. Συμφωνώ και με τη λέξη. Ε, τελικώς λέει ο πρόεδρος του ραδιοτηλεοπτικού συμβουλίου της Τούρκου. Ο του... οποίο έχει ελληνική καταγωγή και οι Τούρκοι τον κατηγόρησαν και γι' αυτό ναι. εμέσως. Κατάφερε, λέει, εκεί με το Netflix να κάνει ένα, μια συμφωνία, ένα κομπρέμι. Δεν ξέρω αν υπήρχε και από την αρχή αυτό ο όρο για να είμαι αλλά έτσι το εμφάνισαν, ότι απαγόρευσε επί τη ουσία στην προβολή, εκτός Ελλάδας και Κύπρου, που υπάρχουν ελληνικοί λογαριασμοί, να, να παιχτεί το Φαμαγκούστα. Πρόσεξε τώρα γιατί το βάζω στο τραπέζι Όχι μόνο γιατί λέγαμε πριν για τον Παυλούπλου και αυτά που είπα Και θα το βρω εγώ το βιντεάκι αφού το θες αύριο να ακούσει ο κόσμος Όχι για να τα ακούσουν όλοι να ξέρουν Μην μιλάμε Αν φαντάζομαι και εσύ θα έχει κάποια στιγμή Περάσει από τον Netflix δεν γίνεται Όχι το χρησιμοποιώ Παιδιά η προπαγάνδα που κάνουν οι Τούρκοι Μέσα από σειρέ, μιλάμε τώρα για υπερπαραγωγάρες Έτσι δεν δει. έχω δει καμία, αλλά έχω ακούσει ότι έτσι είναι. Αν, αν δει το τρέιλερ των, Οτομαν, των Οθωμανών θα καταλάβει τον να πω. Είδα είναι το είναι. τρέιλερ και κατάλαβα α, και α, δεν έχω δει τίποτα, επαναλαμβάνω και α. δεν πρόκειται να δω τίποτα. Εσύ και εγώ, που τέλο πάντων φαντάζομαι περισσότεροι Έλληνε, ε, με μια δυσπιστία πλησιάζουμε τέτοια πράγματα. Το παίρνει καμπάρι, α Μυρίζει και τηλεόραση ακόμα. <laughs> Λέει: 46, 46 ίντσε μυρωδιά βγήκε από μέσα ότι πρόκειται για προπαγάνδα. Δεν θα το δει. Αλλά τον Netflix είναι παγκόσμια πλατφόρμα. Και η προπαγάνδα απευθύνεται σε όλου. Και θα τσιμπίσουν και θα δουν. Η, έχει μια τρομακτική βιομηχανία παραγωγή τέτοιων πραγμάτων η Τουρκία δημιουργήσει. Μπράβο του. Σύριαλ, ε, δηλαδή και αυτό. Αυτοί έχουν και καλλιεργούν στο δικό του κόσμο, στο δικό του λαό, που δεν είναι ένα και δύο, την εντύπωση ότι ήταν εκεί και ότι η κουλτούρα του είναι το ίδιο παλιά. Ότι ήταν εκεί προαμνημονεύτων χιλιετίε. Προσπαθούν να δημιουργήσουν και τώρα, ένα εντελώ ψεύτικο το αφήγημα. Το ανιστόρυτο αφήγημα. Δεν το άλλες... θα σου τολαιώσω τη σκέψη μου λίγο. Για Εμένα αυτό που με έχει αφήγημα, εκνευρίσει πάρα πολύ. Το για το ανιστόρυτο αφήγημα. Βεβαίω. Εγώ έχει... δεν έχω πρόβλημα με, να, με, να μπαίνει σφίνα. Έχει τύχει και Να σε... σου μπαίνω κι εγώ σφίνα. Συνήθω. <laughs> ε, και σε μένα έχει τύχει και δύο φορέ. Και στη Στεφανία την κασίμου, φιλιά Στεφανία. Η οποία και αυτή έχει πάει στην Έφεσο Στην Έφεσο λοιπόν που είναι μια εκπληκτικά αναπάλαιο να το πεις τώρα τα αναστηλω... που... Αναστηλωμένη αρχαία πόλη Σε μια περίπου τρίωρη ξενάγηση Ο ξεναγός ε, στην Αγγλική ήταν κιόλας Δεν είπε ούτε μια φορά τη λέξη Έλληνας Ελλάδα, ελληνικός πολιτισμός, αρχαία Ελλάδα Βλέπαμε τις πινακίδες, τις ταμπέλες Βλέπαμε τι επιγραφές Στα ελληνικά ήταν όλες Εντάξει. Από την ε, ε, Πώς να σου το πω ε, Από την ταμπέλα Εδώ είναι ξέρω εγώ ας πούμε ε, Ο οίκος ανοχής Μέχρι αρχαία ε, ε, ε, ρητά έτσι, Στις επιγράφες και όλες τα ελληνικά Δεν είπε ούτε μια φορά Στο τέλος βέβαια μαλλιοτραβηχτηκάμε ναι. Αυτό δεν αφορά τον κόσμο Ο πολιτισμός που αναπτύχθηκε εκεί σε εκείνη την περιοχή, είναι hardcore ελληνικό πολιτισμό με την έννοια είναι στο κέντρο της ελληνική φιλοσοφία, στο κέντρο της ελληνική γλώσσα. Δεν θα υπήρχε δηλαδή αυτό που εμεί επικαλούμαστε, όχι εμεί, αυτοί που το ανακάλυψαν στι Οξφόρδε, στι Γαλλίε, σε όλα αυτά. Γιατί ο ελληνικό πολιτισμό έκανε το comeback μέσα από το Μεσαίωνα. Αυτοί που ανακάλυψαν αυτό, ανακάλυψαν όλα αυτά μαζί. Αυτό που με έχει ακριβήσει πάρα πολύ είναι το BBC. Το BBC παίζει μια διαφήμιση εδώ και πάρα, πάρα πολύ καιρό πληρωμένοι προφανώς οι άνθρωποι, καλά κάνουν, στο διεθνές του κανάλι, διότι στο εγκλές είναι αλλιώ τα πράγματα, παίζει μια διαφήμιση για την Τουρκία, όπου τα πάντα είναι όλα αυτά τα αρχαία σύμβολα. Γιατί προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο και τους δικούς τους, ότι η παρουσία των, των Τούρκων σε αυτό το σημείο της συφιλίου και του κόσμου, είναι εξ αρχιωτά των ετών. Μιλάμε το απόλυτο ψέμα που δεν το έχουν ανάγκη. Δεύτερη ε... ώρα. Ο κύριο Κώστας θα απέναντί μα. Βέβαια, απολύτω τι πήγανε στο Ιράν. Έλα τώρα. Στην Περσία, απολύτω τι πήγαν. Στην Περσία, που ήταν ένα τεράστιο πολιτισμό, κάθισαν όταν την κατέλαβαν αιώνε, μάθανε να τρώνε, μάθανε τι σημαίνει κουλτούρα, μάθανε όλα αυτά τα πράγματα και μετά κίνησαν προ Ανατολή. Προ Δύση, με συγχωρείτε. Η κυρία, κυρία Φράν παράσχει στο 1200-800. Ε, εντάξει, είχαμε περάσει κι εμεί από εκεί, μην τα ξεχνάμε. Από τον περσικό πολιτισμό, με ένα μεγάλο Αλέξανδρο κτλ. Ναι, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Ε, εμεί πήγαμε ναι. προ Ανατολά, ε, αυτοί ήρθανε προ τη Δύση. Ε, να τα λέμε κιόλα. Ε, να επιστρέψουμε λιγάκι, γιατί πρέπει να πω ότι προσπαθώντα όσο μπορούμε, καταρχήν να πω ότι η εξειδίκευση των μέτρων που περιμένουμε, την περιμένουμε από τον κύριο Χατζηδάκη, το οικονομικό επιτελείο, όπω λέμε συνήθω. την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Πάνω στα, στα προχθεσινά εξαγγελθέντα από τον Πρωθυπουργό, είναι αυτή που μπορεί να δώσει πιθανόν απαντήσει που τώρα εμεί δεν πρέπει να σπεύσουμε να δώσουμε, γιατί καμιά φορά, ξέρετε, ε, ο, το να προτρέχει είναι αυτό που λέει όποιο βιάζεται αυτή Κατά τα λοιπά, στα δεκάδε σχόλια που στείλατε, να πούμε, είπαμε δύο-τρία πράγματα για του ενστόλου και τα νυχτερινά του, ναι. ότι είναι πολύ χαμηλά. Η ερώτηση τι ακριβώ περιλαμβάνει. Η εξίσωση του τέκνου με τον, τον πολίτεκνο; Εγώ απάντηση δεν έχω Είναι Για... όλα τα επιδόματα Ναι κοίτα ε, δεν είναι όμως μόνο αυτό το να σε πούν πολίτεκνο Δηλαδή τα επιδόματα ε, Άλλο είναι... το πράγμα ο πολίτεκνο ως έννοια νομική mm -hmm. Υπάρχει εδώ και πάρα, πάρα πάρα πολλά χρόνια Και έχει διάφορα πράγματα Στα οποία διάφορες κυβερνήσει προσέθεσαν και Ναι ρε συμπάμπη, αλλά θα σε ρωτήσω άλλου. Εγώ αμάξι θα πάρω το παιδί μου θα, θα μπει στο δημόσιο, θα σε ρωτήσει και τέτοια πράγματα. Όχι, τα επιδόματα είναι Γιατί αυτά τα, που εξομοιώνονται. Τα επιδόματα είναι μία παράμετρος. Όχι, είναι μία πολύ σημαντική παράμετρο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. και, και πολύ σωστή κατά τη γνώμη μου, διότι σε μία Ελλάδα που οι γυναίκε κάνουν 1,5 παιδί, πλέον, το να έχει τρία παιδιά είσαι πολυτεχνό. Δεν μπορεί να έχει τον ορισμό του πολίτεχνου όπω τον είχε πριν 25-30 χρόνια. Είναι και ένα πράγμα το οποίο ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Ε, πρέπει να το ξαναδεί γιατί εδώ δεν μιλάμε πια ούτε καν για την ε, λεγόμενη πυρηνική οικογένεια, την τετραμελή οικογένεια, έτσι όπω πάρα πολλέ φορέ αναφέρεται, δηλαδή μπαμπάσματα μα παιδιά. Ε, εδώ μιλάμε για μια αλλαγή του κοινωνικού μοντέλου όπω έχει έρθει, που τα περισσότερα ζευγάρια έχουν ένα παιδί, ή ενάμιση, όπω είπε, ή δεν έχουν καθόλου παιδιά, ή γενικώ ε, είμαστε σε μια φάση που το να κάνει κάποιο οικογένεια δεν είναι αυτονόητο να το βάλω σε μια στρογγυλή βάση. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια ξεφτύλα για μια χώρα, όταν, και σε παρακαλώ πολύ να βρει για να εξηγήσω καλύτερα τη σκέψη μου, κάτσε να δει, ναι, είναι το ηχητικό 10, αν μπορεί να το βρει, σε μια χώρα η οποία δεν κάνει κάθε τόσο μεγάλες ανασκοπήσεις. Να πάει να δει τον εαυτό τη και να πει αυτό που μόλις είπαμε. Ευτυχώς τώρα, μετά από τόσο καιρό που έχουν γίνει τόσες συζητήσεις, Καταλάβαμε ότι τρία παιδιά είναι πολλά παιδιά, γιατί έτσι είναι η κατάσταση. Τι να κάνουμε, αλλά βάλε αυτό το ηχητικό, σε παρακαλώ, γιατί θέλω να πω μια σκέψη. Ναι, αυτή η χώρα το 27 θα έχει ανακαινισμένα 156 κέντρα υγεία, 93 νοσοκομεία, δεκάδε καινούργια τμήματα επιγόντων περιστατικών. Θα έχει περισσότερου γιατρούς Και ναι, πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι πολύ σύντομα να έχουμε και την τελική επιβεβαίωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μία ακόμα σημαντική πρωτοβουλία. Θα πάρουμε 51 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα τα διοχετεύσουμε σε δωρεάν, επαναλαμβάνω, δωρεάν αποκευματινά χειρουργία ανακουφίζοντας 37.000 συμπολίτες, αυτούς που περιμένουν τον περισσότερο χρόνο για να έχουν μια επέμβαση. Να εξηγήσω τη σκέψη μου, Γιώργο. Παρακαλώ. Λέει δηλαδή και... ο Πρωθυπουργός τη Ελλάδο ότι θα πάρουμε ευρωπαϊκά χρήματα που ήταν αυτά μετά την πανδημία που χρειάστηκε το Ταμείο Ανάκαμψης για διάφορες δουλειές, θα τα πάρουμε για να κάνουμε χειρουργία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εμείς δηλαδή από την τσέπη μας δεν έχουμε να πληρώσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας να κάνει τα χειρουργία, να μειωθούν οι... όσοι περιμένουν να μειωθούν ποτέ στο μηδέν, δεν υπάρχει τέτοιος τρόπος δεν είναι, και ο σκοπός δεν είναι εκεί το ζήτημα. Αλλά πρέπει να λέει ότι θα πάρουμε από εκείνα τα λεφτά που μα δίνουν οι Ευρωπαίοι για να κάνουμε δωρεάν χειρουργία. Είναι ξεφύλα για μια χώρα. Ευτυχώ. Με συγχωρεί. Όχι, όχι. Μησάφης, όχι. όχι λέγε. Μην σ' αφήσω. Ο Όχι, λέγε. Δεν ναι, δεν. Ναι. Λέγε, δεν ολοκληρώνει ποτέ. στην πρώτη ερώτηση που έγινε στη διεθνή εκθέση <χει> Θεσσαλονίκη, στην πρώτη ερώτηση, επί τη ουσία ζήτησα τον Πρωθυπουργό να κάνει μια του τι θα κάνει αδερφέ. Φοβερή ερώτηση. Για μένα. Για μένα ναι. Δύο το, το ρώτησε ο δημοσιογράφο. Το... Πέτσε μου δύο πράγματα. Ναι. Κοιτάξτε, κάποιε φορέ για να μην χανόμαστε, γιατί ό, όσοι έχετε παρακολουθήσει, φαντάζομαι πολλοί από εσά, τι συνεντεύξεις που δίνονται στη ΔΕΘ που είναι από δύο ώρε, τρει ώρε και βάλε πολλέ φορέ, χάνεσαι μέσα στην υπερπληροφόρηση και τελειώνει η συνέντευξη και δεν θυμάσαι τίποτα. Mm -hmm. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν τι λέει, Πες μας τις προτεραιότητέ σου. Και λέει Εθνικό σύστημα Υγεία, αύξηση μισθού. Το πρώτο πρώτο που βάζει, δηλαδή στο Εθνικό Σύστημα Υγεία, όπω λες και εσύ, περιμένει να δει τι λεφτά θα μπορέσει να πάρει από τα σε Ευρώπη για να διορθώσει μια ζημιά. Με είναι η δικιά σου δουλειά, δεν είναι δουλειά της Ευρώπης. Ε, αυτή τη Ευρώπη. Το να αξιοποιήσει ευρωπαϊκά κονδύλια για να κάνει τη δουλειά σου γίνεται στην Ελλάδα διαρκώ. Αυτό που λέει όμω είναι κάτι άλλο. Ότι εδώ, όταν λε προτεραιοποίηση, τι εννοεί, Ότι βάζω στόχο αυτή την πληγή να την κλείσω εμένα τα 100 ευρώ της εφημερίας δεν μου φαίνεται ότι κλείνουν κάποια πληγή μέχρι 27 να δούμε μέχρι το 27 μπορεί να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη αιμορραγία γιατρών προς το εξωτερικό και να σου πω και κάτι που άκουα εχθές το μεσημέρι αφού είχε ολοκληρωθεί η ε, μου έλεγε μια φίλη γιατρός ότι υπάρχουν και νοσηλευτές καριέρας πια Γιώργο στις οποίες δεν αναφέρεστε δεν το λέω μόνο γιατί νοσηλευτέ έμειναν έξω από αυτή την. Ε, Εξαγγελία του Πρωθυπουργού να πάρουν κάτι παραπάνω λόγω εφημεριών. Το λέω γιατί πραγματικά φεύγει ένας νοσηλευτή από την Πεντέλη, από το Αγλαία Κυριακού, φεύγει από τον Ευαγγελισμό και πάει στο εξωτερικό. Και επειδή έχει τεχνογνωσία στη δουλειά του, γίνεται μέσα σε δύο χρόνια εκεί πέρα διευθυντή. Καλά, εντάξει, δεν ξέρω πόσοι <laughs> το κάνουν. Η Γερμανία έχει συμβεί ήδη αρκετά. Δεν ξέρω πόσοι το κάνουν, πόσοι μπορούν να το κάνουν. Και πόσοι από αυτού θα γίνουν διευθυντέ, δεν ξέρω να σου πω γι' αυτό. Αλλά ότι εγώ είμαι ευχαριστημένο από την άλλη μεριά βέβαια, ότι τουλάχιστον στο τέλο το είπε, Ότι πρέπει το εσύ να ξαναφιαχτεί από την αρχή. Και πρέπει να σου πω ότι η πεποίθησή μου είναι ότι το εσύ είναι στην κατάσταση που είναι, δεν είναι σε τόσο τραγική κατάσταση όσο το λένε. Γιατί φαίνεται πολύ απλά από τη δουλειά που κάνουν οι γιατροί, που κάνουν οι νοσηλευτέ, που κάνουν οι άνθρωποι. Το εσύ είναι κυρίω άνθρωποι. Είναι και μηχανήματα, αλλά είναι κυρίω άνθρωποι. Και το κρατάνε όρθιο. Και μπράβο του που το κρατάνε. Πρέπει να πάμε και καλά έκανε και το να δω πώ θα το εφαρμόσει όμω. Γιατί εκεί είναι η ιστορία. Έχει χρόνο, είπε. Έχω λίγε μέρε. Να δούμε αν θα το βάλει στη συζήτηση. Πρέπει να φτιαχτεί ένα καινούριο σύστημα. Και πρέπει να ξεχωρίσουμε. Με συγχωρεί, Γιώργο, και Βάντως, κάτι ακόμη. Ε, ε, να το πω έτσι όπω το αισθάνομαι. Επειδή δεν μιλάμε για έναν Πρωθυπουργό που ανέλαβε χθε, είναι στην έκτη του χρονιά, είναι στη δεύτερη θητεία του. καλατά. Ε, τα... όλα αυτά. Χωρίς να... Δε θυξες, δεν θέλω να πέσουμε σε μια κριτική που είναι πολιτικό. Εντάξει, τε, τε, Δεν στη δημοκρατία. Περι, περιμένει. Όχι, περιμένει από τον πρωθυπουργό ε, σε αυτά τα πράγματα να μην ε, αρχίζει να χρονομετράει, α πούμε, δεύτερη θητεία. που λέω είναι ότι είχα πρωθυπουργό πέντε χρόνια. Το καταλαβαίνω ότι έπρεπε Έξ... να το έχει βάλει ήδη από, από πέρυσι αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Αλλά τουλάχιστον μπαίνει μπροστά τώρα και πρέπει να μπει και θα πρέπει να μπει βάζοντα ένα κέρδιο και καθοριστικό ερώτημα. Εδώ στην Ελλάδα λέμε εθνικό σύστημα υγείας και εννοούμε και τις ιδιωτικές υποδομές και δηλαδή ότι υπάρχει ιδιωτικό και ότι υπάρχει κρατικό ως εθνικό. Οκ, okay, είναι μία προσέγγιση. Δεν είναι η αρχική προσέγγιση των κρατικών συστημάτων υγείας πουθενά ούτε και στην Ελλάδα ήταν. Στη, στην Ελλάδα λοιπόν πρέπει να βάλουμε και να απαντήσουμε στο ερώτημα θα είναι χωριστά το ιδιωτικό από το κρατικό, δηλαδή ή θα πηγαίνεις με το κρατικό σύστημα υγείας ή θα πηγαίνεις με το ιδιωτικό διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορες δομές ενδιάμεσες οι οποίες αρμέγουν τον κρατικό τομέα φτιάχνουν τρομακτικά κέρδη στο ιδιωτικό κομμάτι διότι λέει ο άλλος, λέει ένας γιατρός χρειάζομαι πέντε εξετάσεις ο αριθμός των εξετάσεων και ο αριθμός των εξετάσεων που δεν μπορεί να τις κάνει ο κρατικός τομέας και υποχρεωτικά θα πα στον ιδιωτικό τομέα, είναι τερατόδης Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να μπουν στο τραπέζι. Ναι, ε, ξαναλέω ότι το ακούω. Οι διαπιστώσει, οκ okay, δημοσιογραφικά αποδεκτέ κλπ. Εξάλλου, α πούμε, στην ιστορία των εξετάσεων έχουν γίνει υποτίθεται παρεμβάσει, να περιοριστούν, συνταγογραφήσει, σάιλες πράγματα εκείνα, τούτα τα άλλα. χαμός Εδώ, κάνει και ένα απολογισμό για αυτό που έχει κάνει. λες εσύ, το κρατάνε όρθιο. Το θέμα είναι να το κρατάνε όρθιο και να. καλή κατάσταση. Δηλαδή, εμπιστοσύνη, εγώ έχω εμπιστοσύνη στους γιατρού του ΕΣΥ. Βρεμπάμπη, μπερδεύει. Είναι ένα πράγμα: έχω εμπιστοσύνη και ένα άλλο, η καλή κατάσταση. Οι ίδιοι οι γιατροί λένε ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Τώρα, ε, ποιο να πιστέψουμε τώρα, τον, τον οικοκύριο που ξέρω, σαν δεν ξέρω, σαν ο κόσμο όλο. Ποιο να πιστέψουμε του αριθμού που λένε για χιλιάδε χειρουργεία τα οποία καθυστερούν. Ποιο είναι. να πιστέψουμε, τον ακροατήρα. Στάσαι, Μπάμπη μου τώρα, στάσαι. Δεν ξέρω, ποιοι εγώ, γιατροί λένε ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Με τι σε άκουγα. Να μην πιστέψουμε τον ακροατή που πήρε προχθέ τηλέφωνο και λέει: κάνα επέμβαση στο μάτι μου. Πάντα κοντεύω, θα υπάρχει μια τέτοια περίπτωση. Και κοντεύω να ξέρω, χάσω. Yeah. Παίρνω τηλέφωνο στο 1535, όπως το λένε, και μου λένε σε τρει μήνε. Όπα, ποιο να πιστέψουμε Ο για γε... να πούμε την καλή κατάσταση. Οι γιατροί που λένε λοιπόν ότι είναι σε χάλια κατάσταση ή οτιδήποτε άλλο, όταν θα του ρωτήσει: Έχω αυτό το πραγματάκι. Πού να πάω να κάνω αυτό που χρειάζεται, να βρω ένα γιατρό να με προσέξει, να κάνω ένα χειρουργειο αναρωτιέμαι τι απαντούν. Αν η απάντησή του είναι να πάνε στην κρατική δομή, στο εσύ που λέω εγώ, με την παλιά του την έννοια, τότε πάνε να πει ότι το εμπιστεύονται το εσύ και ότι δεν είναι στην κατάσταση που λένε. Αν η απάντησή του είναι μην πα στο εσύ, μην πα στο κρατικό, μην έρθει σε εμά όπου είσαι, στον ίμιτ, στον Ευαγγελισμό, οπουδήποτε αλλού, αλλά πήγαινε στην ιδιωτική δομή τότε είναι προς η κριτική που κάνουν στο εσύ. Με παρακολούθησε τη σκέψη μου. Σε παρακολούθησα, άνταξη, δεν Επειδή το ασπάραμε, δεν του ρωτάμε ποτέ όχι, δεν το... που θέλω... θα πα να κάνεις τη Δεν θέλω να το κάνουμε, Λίσσα. Λέω απλώς ότι όταν κάποιος όλη του την εργασιακή ζωή, τον εργασιακό του βίο, πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές για να έχει τον γιατρό όταν τον χρειαστεί, δεν υπάρχει αυτή η ερώτηση που κάνεις εσέ. Για μένα είναι αυτονόητο. Αν πάθω κάτι θα πάω στο εσύ. Θα πάω στα δημόσια νοσοκομεία. Αυτονόητο. αυτονόητο. Γιατί... Δεν έχω το αν θα πάω στον ιδιώτη. Για, για μένα λέω. Και είναι... μπορεί να φταίει το στραβό μου το μυαλό ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά έτσι σκέφτομαι. Γιατί πληρώνω ασφαλικής σφόρες. Άμα χρειαστώ εγώ, η οικογένειά μου, κάποιο, όπως... Να, πάει, να υπάρχει να το σύστημα αυτό Να υπάρχει πάνε. το νοσοκομείο Και το λέω λιγωτήρια. αυτό γιατί τώρα η μείωση που γίνεται Και σωστά γίνεται μείωση στις επιβαρύσεις Επί της εργασίας ε, Αλλά η μείωση η, η, η μείωση θα γίνει Σε βάρος των ασφαλίστρων υγείας Σε βάρος το λέω Διότι θα πληρώνουμε λιγότερα την, ε, ασφα... την μείωση που εξήγηλε η χθες προτυπώς. Ναι είναι τον μια μονάδα το, τον, μη, λέγεται αυτό Το μη, μη λογικό κόστον είναι το, των ασφαλιστικών εισφορών, μισή μονάδα. Όλα το... είναι μισθολογικό κόστος, γιατί όλα πληρώνονται από την επιχείρηση. Το, το μισό της εκατό που θα βάλει ο και το μισό της εκατό που θα βάλει ο Το θέμα είναι ότι θα μειωθεί, λοιπόν, εμείς έχουμε στο μυαλό μας ακα... την ακαθάριστη αμοιβή και την καθαρή αμοιβή. Έτσι, το μισό θα είναι στην ακαθάριστη του εργαζόμενου και το άλλο μισό στο ε, παραπάνω που πληρώνει ο εργοδότης το, το κόστος του εργαζόμενου είναι όλο μαζί βέβαια μαζί του εργοδότη και του ασφαλισμένου θα λείψουν τα, τα λεφτά από το σύστημα υγείας δεν είπε πάντως και περιμένω να δω τι θα πει ο Χαζητάκης και οι άλλοι ε, πως θα τα βρούμε αυτά τα Με, λεφτά γιατί τα... αυτά είναι λεφτά του σύστηματος την ίδια ώρα που λες θα ψάξω να βρω τα λεφτά στην Ευρώπη τα, αυτά που είχες εδώ Α, τα αστήμηση, μπράβο, τα... είδες πως κλείσαμε τώρα. Το ε, και είναι η ώρα τώρα να πιούμε και μια γουλιά νερό, νομίζω. Αφού κλείσαμε ε, το σύμπαν. Να έχουμε απόλυτη ανάγκη. Έτσι, γιατί δόξα τω Θεώ, εδώ στο Real FM έχουμε και τον πρωτοποριακό επιτραπέζιο ψήχτη αφή τη ΔΕΗ. έχει οθόνη αφή, μιλάμε για ένα παλό άγγιγμα. Και παίρνει το νεράκι όπως όπω το θε, δροσερό, έτσι, κρύο δηλαδή, είσαι θερμοκρασία περιβάλλοντο ή και ζεστό να δεν να φτιάξει κανένα καφέ. Και κυρίω λε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Τέρμα ή πλαστικούρα, δηλαδή, να το πω πολύ πολύ απλά. Και όμορφο είναι, κομισό design έχει. Και αν θε να μάθει περισσότερα, πάρε ένα τηλέφωνο στο 811 34 34 34. Είναι Sam επιστρέψαμε το τραγουδάκι. Έγινε πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία με τον Τζέιμι Μπράουν, αλλά κυκλοφόρησε μια τέτοια ωραία μέρα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε. Στο μακρινό 1967. I so <laughs> είναι Sam and David, όπω λέμε και μπάμπη. <laughs> ναι. καμία σχέση. Τι ωραία τραγουδία που είναι αυτά όλα. Αλλά και η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ είναι από το μακρινό παρελθόν. Ναι. Είναι μετά την ήττα του 19. Ναι, κοίτα όμως... ε, Επειδή τον ρωτούσε τον Γιώργο, γιατί εγώ δεν ξέρω το ίδιο καλά. Και μου είπε ότι έγινε το 19 μετά τι εκλογέ. ότι έγινε μετά τι εκλογέ. Και μετά έγινε και αντικατάσταση ιδίω των μελών που έφυγαν με τη Νέα Αριστερά κτλ. Μάλιστα. Άρα είναι πολύ παλιά άνθρωποι. Είναι το κόμμα του, έτσι. Όπω το είπε, είναι παλιά άνθρωποι. Είπα ότι είναι πολύ οι άνθρωποι. Ναι, Γι' αυτό σε προκαλώ να το ξαναπεί. Παλιά άνθρωπε. Είναι παλιά άνθρωποι. Δηλαδή είναι παλαιότερα εκλεγμένοι, όμω εκλεγμένοι από τη βάση του, έτσι. Ενώ ότι. Όταν επικαλείται κάποιο τη βάση, τα μέλη που θα την πάνε να ψηφίσουν εκλογέ του. Κάτσε, φίλε, εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει. Κάτσε, θα, ναι. θα, θα, ότι θα γίνουν εκλογέ για νέο πρόεδρο θα γίνουν σίγουρα. Ναι. Αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν ναι. θα είναι από την αρχή η κατάλογη εκλογική ή όσοι πήγαν να ψηφίσουν ναι, ναι, πέρυσι. Τώρα. Θα ξεκινήσει μια σειρά ερωτήσεων ε, που έχει τον προβοκατόρικο χαρακτήρα του Μπάρμπα Παπαδημητρίου για απαντήσει που δεν έκαναν. Ποια προβοκάτσια Πολιτική γραμματεία αύριο. Έτσι λένε. Χωρίς τον Κασελάκη. Έτσι λένε. Απαγορεύτηκε yeah. στο Κασελάκη να πάει, διότι ο Κασελάκης ήταν πρόεδρος, αλλά μέλος της ειδική επιτροπής που λέγαμε του 19, δεν ήτανε. Ο Κασελάκης, να θυμίσω, ότι εξελέγει πρόεδρος χωρίς να έχει υπάρξει ποτέ, επί τη ουσία ένας τέλεχος του δεν είχε κάποια κομματική θέση πριν. Είχε έρθει εδώ το καλοκαίρι και μα έμεινε πρόεδρο. Καλά. Πήγανε, μου λε, όταν θέλανε για την νέα αριστερά. Όχι, δεν έγινε αντικατάσταση των Ωραία. Ο, ο Κασολάκη, γιατί δεν είναι μέλος τη επιτροπής; Επιτροπή, Προφανώ εξοφίτσιο ω πρόεδρο ήταν. Τώρα που έχει Τώρα δεν το είναι... απαγορεύεται να πάει. Δεν... Στη συνεδρία τη πολιτική γραμματεία. Ε, γιατί ήταν η θέση του εξοφίτσου. Αυτό σου λέει: δεν είχε εκλεγεί. Δεν τα καταλαβαίνω, ρε παιδιά. Τώρα ε, για... με σκορείτε, είναι... θα, Να σα κάτι. Ε. Θέλει να φάμε το επόμενο 25 λεπτό, μιλώντα για τα αδιανόητα, τα πρωτοφανή και τα πρωτότυπα που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, δεν γιατί νομίζω ότι είναι που... πρωτότυπα. Εγώ ε, νομίζω ότι. Δεν, ομάδα, δεν έχει ξανασυμβεί. Μια ομάδα ανθρώπων που αποφάσισε αφού τον είδε. Έκανε υπομονή βέβαια και αυτοί, του καταλαβαίνω απολύτω. Γιατί έκανε και αυτό στα δικά του. Ήταν και φαντεζί το αγόρι. Ε, κάποια στιγμή αποφάσισα ότι αυτό δεν μα κάνει. Καταρχήν στα δοκιμάσαμε γιατί... μήπω και μπορέσουμε να του εξαπατήσουμε γύρω-γύρω όλου. Ότι τρέχεις. αλλάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν δούλευε το πράγμα. Μα το είπε, το σε, είπε. Σε το βλέπω είπε... και τρέχει. Ξαναλέω. Λες το φαντε... ήταν το αγόρι. Θέλω να Λες... ακούσω πολλάκι για να φτιαχτώ. Θα ακούσει. Λε, ήταν φαντεζί το αγόρι. Δεν ξέρουμε τώρα που μιλάμε Ποιες είναι οι προθέσεις Του κυρίου Κασελάκη Αν θα ξανάνε υποψήφιο. υποψήφιος Αν επιλέξει μια, έναν άλλο δρόμο Έτσι δηλαδή Έχει μια βάση η οποία τον ακολουθεί ε, Είναι δημοφιλή στο Twitter τουλάχιστον. Θυμίζω ότι είχε πάρει 74.000 ψήφους Στους 150 παρακάτω χιλιάδες Που είχαν πάει να ψηφίσουν ε, Ήταν λιγότεροι από 150.000 αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι μια μαγιά για να φτιάξει ένας ένα ακόμα που να μην έχει δυσταρμού του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή που συζητάμε δεν ξέρουμε τίποτα άλλο πέρα από τα συνεδριάσει πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για να προγραμματίσει μια κεντρική επιτροπή, για να προετοιμάσει το συνέδριο και εκεί να κατατεθούν προτάσει. Δεν ξέρουμε κάτι άλλο. Σε ό,τι αφορά το... τα πρωτοφανή που λέω, δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο τελεία. Όταν κάτι γίνεται για πρώτη φορά. Είναι πρωτοφανέ, δεν Ναι, σωστό, σωστό, σωστό, σωστό. σωστό. δεν αντιλέγω. Τα... Τα... Αλλά επειδή εγώ όταν έλεγα ότι παιδιά, η πλειοψηφία με την οποία βγήκε ο Κασελάκης δεν είναι από τι πλειοψηφίε που ξέρουμε και συνηθίζονται σε κόμματα τη αριστερά, οι οποίε συνήθω είναι πολύ μεγάλε. Άρα κάτι στράβωσε και εκεί. Προφανώ. Κάτι στράβωσε. Και το γεγονό ότι οι Αξιόγλου και οι υπόλοιποι πήραν τα μπαγκάζια του και έφυγαν. Ο Ιαξιόγλου πήρε του υπόλοιπου μέχρι καλά. το 150. Έτσι, που δεν ήταν μικροί. Όχι, ήταν τέγινε. πάρα πολλοί άνθρωποι. Ε, πάρα πολλοί ψηφοφόροι. Πώ ήταν, 56-34, κάτι τέτοιο. Πε mm. ότι ήταν 60-40% σε ποσοστό. Το να φεύγει το 40% επειδή βγήκε κάποιο με το υπόλοιπο 60%, ούτε και αυτό ήταν δημοκρατική συμπεριφορά. Δηλαδή, Γενικώ, βλέπει μια κατάσταση. Η οποία είναι λογικό από την άλλη μεριά να οδηγεί σε καταστάσει όπου ο Μινσοτάκη το εκμεταλλεύεται Άς, αυτό. Το είπε και χθε ο Μινσοτάκη ότι ε, δεν υπάρχει αδίπολή, διά, το, δηλαδή ασχολίες, Από την το... άλλη πλευρά, επειδή θε πολλάκι και είπα ότι έμεινε χωρί. Έμεινε μόνο του. Για να κρυβολογώ και εγώ για να είμαι δίκαιο με την κατάσταση. Έμεινε προφανώ χωρί τον πολλάκι που θα ακούσουμε τώρα και προφανώ και χωρί τον παπά. Έμεινε με τον κόσμο που πήγε και τον ψήφισε. Και που δεν είναι απαραίτητο μέλο τη Σκιατική Επιτροπή. Όχι, σίγουρα 120 πήρε πέρα. Εγώ δήλωσα διαθεσιμότητα για την επόμενη μέρα. Εξέφρασα ένα συνολικό προγραμματικό πλαίσιο, το οποίο μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα μιας πολιτικής πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ τη επόμενη μέρα. Το οποίο ο στόχος είναι το ρίξιμο σε σύντομο χρονικό διάστημα τη νεοφιλελεύθερης κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Σε αυτή την ιστορία, καλό όλα τα μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ να συμβάλλουν, να προχωρήσουμε συντεταγμένα και προπαντός ενωτικά, χωρίς ακρές εκφράσεις και σαν αυτά που ακούστηκαν τώρα στο τέλος. Έλα, είπε να στιαχθείς. Ε, το, το ρίξιμο της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης. Mm. Ξέρουμε δηλαδή που πηγαίνει. Α, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει πολλάκις. Αυτό δηλαδή που έλεγαν όλοι... Και το οποίο ο Κασελάκης ενώ το βλέπε το συντηρούσε, διότι βεβαίω κάποιο τον είχε πάει. Πω, τον είχε πάρει ο... από το χέρι και τον είχε πάει στο σύστημά Να πω δύο πράγματα λίγο λιγότερο πολιτικά και έτσι βαρύ, αυτό βαρύ, γκτοπαγιεδέ μάζε. Να πω ένα πολύ απλό πράγμα που σκέφτομαι ω πολίτε περισσότερο, λιγότερο δημοσιογράφο. Λέω, πάει ο πρωθυπουργό τι ΔΕΘ. Λέει αυτά που λέει, είδε πόσα μηνύματα έρθαν όταν αρχίσαμε να λύουμε τα μέτρα. Τι κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση, Αντιπολίτευση τον εαυτό τη. Διαλύεται. Μπάχαλο. Διαλύεται. Μπάχαλο. Διαλύεται. Δηλαδή αυτό είναι χορηγία στο Μητσοτάκι. Συγγνώμη, Διαλύεται. δηλαδή. Επειδή άκουσα τώρα ο νεοφιλελεύθερη και δεν συμμαζεύεται, που είπε Πολάκη. Ε, και ο Πολάκη δηλώνει επίση τη διαθεσιμότητά του για αρχηγό. Φαντάζομαι βέβαια ότι όλα αυτά τώρα θα ξαναμετρηθούν. Ο μόνο που βγήκε επί τόπου και είπε: Εγώ θα είμαι υποζούντα ο Γκλέτσο. Έτσι. Ναι. Ε, στην, την Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, την Παρασκευή πότε ήτανε. Την πέμπτη πρέπει να ήταν, ο Νίκο ο Φαραντούρη τηλεοπτικά μου επιβεβαίωσε ότι ενδιαφέρεται για την προεδρία. Έλα, προε... μωρέ, θα είναι τώρα κι Για αυτός την προεδρία. Προφανώ. Το ξαναλέω ότι αυτά όλα ακούγονται τη Θυμάσαι που λέγαμε ότι οι υποψήφοι του Πασό ξεκινήσαν 7, 8, να δούμε πώς θα στο τέλο. Ναι, αλλά θα πάνε και στο τέλο θα ξεκαθαρίσουν. Ναι, αλλά για παράδειγμα η Μιλένα Αποστολάκη. Προφανώ. Ε... Μπράβο τη. Ναι. Ναι. Νωρί, είδε ότι δεν έχει δυνατότητε και σου είπε δεν συνεχίζω. Χρονίμω πιούσα, δηλαδή, λέει, Όπα, μας... αυτό, πάμε παρακάτω. Κάπω έτσι λέω ότι εδώ μπορεί να ακούς διάφορα, αλλά πολιτική Άρα, γραμματεία, δεύτερος. κεντρική κυβέρνηση. Η πολιτική τροπή, είναι κάθε μέρα, δεν είναι, δεν είναι προδιαγεγραμμένη, ούτε κάπου μελετημένη από γραφείο. Επειδή εγώ τι προάλλε το βρήκα, ήταν 28 Αυγούστου που έβαλα τίτλο στο άρθρο μου, στον Φιλελεύθερο που λέει και πολλάκι, στο Liberal δηλαδή. Ε, ήταν κάποτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμπρευσμένος και από την εκπομπή μα. Ήταν κάποτε ο ΣΥΡΙΖΑ Δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, έχει τελειώσει η ιστορία αυτή Τι θα φτιάξουν τώρα, είναι δικιά τους δουλειά και τα υπάρχει Να βρουν να φτιάξουν Αν κάποιο τώρα θέλει να κάνει μια σύγκριση Του τι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και τι είναι Είπα, είπα έναν αριθμό πριν Είπα ο Στέφανος Ο Κασελάκης πήρε 74.000 πτήρους Και βγήκε αρχηγός να θυμίσω ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε την εκλογική μάχη του Ιανουαρίου το οποίο είχε πάρει 2 εκατομμύρια, δυακόστορες Είναι τι συγκρίνει ακριβώ. τι να συγκρίνεις τώρα. Αυτή είναι η κατάσταση που έχει, δυστυχώς δεν κάνει αντιπολίτευση ε, όπως είναι το καθήκον της, είναι σε μια ισοστρέφεια, μακάρι να τελειώσει. Θα κρατήσουν όμως σίγουρα. Του χρειαζόμαστε ως χώρα, έτσι. Και είναι Προφανώ γιατί δεν υπάρχει και ο φόβο ότι υπάρχει άλλη κομπανία, α πούμε, να παίξει και λίγο κομμάτι. Ε, Καλή μέστρα ε. όμω η κυβέρνηση. Και ευτυχώ που υπάρχει έναν μέστρο, γιατί η χώρα χρειάζεται έναν άνθρωπο να κυβερνά. Χρειάζεται μια ομάδα να είναι εκεί. Όμω νομίζω ότι δεν θα σηκωθεί να φύγει κανεί από την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν θα γίνει δηλαδή αυτό που έγινε με τη Νέα Αριστερά, που έφυγε ένα κομμάτι, διότι θα χάσουν τη θέση τη αξιωματική αντιπολίτευση και τα όσα καλά πραγματάκια συνοδεύουν το να είσαι αξιωματική αντιπολίτευση σε μια δημοκρατία. Η σύγκρουση όμω. Που να βγαίνει ο Πολάκη εν μέσω όλη αυτή τη φασαρία. Βγαίνει ο Πολάκη εν μέσω όλη αυτή τη φασαρία να μα εξηγήσει την άποψή του, ότι δεν θέλει, ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με την υιοθεσία βεβαίω, αλλά αν η υιοθεσία είναι με παρένθετη μητέρα, αυτό είναι αντίθετο. Πε μου σε τι διαφέρει από αυτά που λένε άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν συμφώνησαν με το Μητσοτάκι, που ηρίστο εν παρόδω, ο Μητσοτάκι δύο μέρε. Έτσι, μίλαγε συνεχώ από το πρωί ω το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Καμία αναφορά δεν έκανε ναι, ναι, στον νόμο ναι, που ψήφισε ο κ. Το παρατήρησα και δεν το έφυγε και ερώτηση, εσύ. Είδα Για ένα θέμα για το οποίο, α πούμε, πολλοί βουλευτέ τη Νέα δεν ανέβηκαν πάνω, έτσι. Που του δημιούργησε ε, τρομακτικό ε, ναι. πρόβλημα μέσα στο κόμμα. Πάντω, για να είμαστε καθαροί και να μην κάνουμε μονοκριτική να λέμε και εμεί τι δικέ μα καθαρέ κουβέντε. Το ζήτημα τη παρένθετη μητέρα είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα. Εμένα, για παράδειγμα, ε, μου φαίνεται λίγο αθωράκιστο να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη το χάλι που είχαμε στα χανιά με τις κοπελιές που ήταν επί της ουσίας ενοικιαζόμενες μήτρες περί αυτού πρόκειται εγώ δεν θέλω να το δω την εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος επίσης σαν μια μηχανία να παραγω... δεν θέλω να τη δω είναι άλλο πράγμα κάτι εσύ που λες που... για το σκάνδαλο, που δω, σκάνδαλο και ο Πολάκης το επικαλέστηκε <laughs> <laughs> Δεν θέλω να επικαλούμε εγώ τον πολλάκι προ Θεού, αλλά αυτό που λέει για τι παρένθετε μητέρε δεν είναι μια θεωρία. Είναι μια πράξη που είναι ήδη καταγεγραμμένη με αρνητικό πρόσημο στην Ελλάδα. Δεν, δεν μπορώ να πω ότι τα ξέρω, αλλά αυτό που έχω καταλάβει σε αυτή την ιστορία είναι ότι είναι περισσότερο ένα επιστημονικό ζήτημα και σίγουρα δεν είναι ένα θέμα πολιτική. Είναι... Η, η παρένθετη μητέρα που είναι, ξέρω εγώ, έρχεται η αδερφή. Πολλέ φορέ έχει έρθει και η μητέρα τη. Τη ενδυνάμει και έχει δώσει το σώμα τη. Αυτό που είναι με την εμπορευματοποίηση, λέω. Εμένα... δεν είναι με αυτό. Ναι. Με η εμπορευματοποίηση που είναι μια παράνομη έτσι κι αλλιώ ενέργεια. Ναι. Δεν χρειάζεται να το ψάξουμε. Πάντω είναι... είναι. Επειδή το σχολίασε και η Ελένα Κρήτα και Καλημέρα, Μάνο, Νεφλή... Μάνο με το Παναγιώτο έχουν και την κλήρωση μετά. Λέει στο βήμα δεν είπε για παρένθετη. Στην απάντηση, στην ακρίτα το διεύκλυνσε. Ο Μάνος έχει δίκιο. Και εγώ όταν τον άκουσα να λέει εναντίον της εκνοθεσίας και στα ετερόφυλα ζευγάρια εκείνη την ώρα δεν πήγε ο μου στην την Μετά βέβαια από το διευκρίνησε Μετά αφού okay. την, είπε, την είπε κανονικότατα στην Ακρίτα και με τρόπο άμεσο και προσβλητικό. Δηλαδή Έφτασα να δικαιολογήσω την Ελένα Κρήτα. φαντάσου δηλαδή που, που έχω φτάσει. Να Πρέπει να αρχίσω να κοιτιέμαι. Δηλαδή. Κάθε εβδομάδα πηγαίνω στον γιατρό. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το τέλειο σχολικό πλάνο είναι στα public και στα ακόμα μεγαλύτερα public plus home. Γιατί θα βρει όλα τα σχολικά είδη αλλά και προϊόντα τεχνολογία και οικιακέ σκευέ καλύτερε τιμέ. Τώρα κερδίζει 10% έκπτωση για επόμενη αγορά σε οικιακέ σκευέ και τηλεοράσει με αγορά σχολικών 20 ευρωκιάνω. Ενώ ή απολαμβάνει το άνετο πάρκινγκ και κάνει ευχάριστα τι αγορέ σου, σου ετοιμάζουν και τη σου λίστα. Χιλιάδες επιλογές σχολικά, τώρα και πληρώνεις αργότερα με κλάρνα, σε τρεις άτοκες δόσεις. Που αλλού, στα public φυσικά. Έμαθα στο χωριό μου αυτό το πράγμα το μεγάλο. Ό,τι μου λέγανε διαταγή, να πω εγώ όχι. Όλη μου ζωή είναι γεμάτη από αυτό. Το δίκαιο, να θεραμβεύσει το δίκαιο. Για τη δικαιοσύνη παρέδομαι και για τη δικαιοσύνη αγωνιζόμαστε εδώ Κάντε θα σας κυνηγάει η ύπαρξή μου, με τόσο καθώς σας κυνηγάει η ύπαρξή μου, για να κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε. Μην νομίζετε ότι θα γλιτώσετε από μένα ποτέ. Ευχαριστώ. Για να μην ξεχνιόμαστε έτσι Γιατί υπάρχει και η μνήμη Την οποία καλό είναι να την ταΐζεις Καμιά φορά Ο Μανώλης Γλέζος Με χρειάζεται δυστάσεις Γεννήθηκε μία τέτοια ωραία μέρα Και δεν έφυγε ποτέ Και η ύπαρξή του μας κυνηγάει. Λοιπόν, να θυμίσω βέβαια ότι η Real News που έρχεται την άλλη Κυριακή έχει «Τα χαμένα παιδιά», μια ιστορία μυστηρίου της Λιζ Άλτερμαν μαζί συλλογίες στα αστυνομικά μυστορήματα της Real Factory Outlet 10 ευρώ δωρεπιταγή για αγορές πάνω από 60 και παντού. Apps, Canaries, κερδίζει επώνυμε δωρεπιταγέ. Το Factory Outlet για το παντού και στην απλή έκδοση. Ήθελα να πω ότι είπε ένα σωστό πράγμα ο Μητσοτάκη. Είπε πολλά σωστά κατά τη γνώμη μου. Αλλά ένα σωστό που μου άρεσε ήταν το θέμα του κράνου. Έδειξε ξαφνικά. Αναρωτιέμαι, Όμω δεν πρέπει να έχει ανέβει σε μοτοσυκλέτα εκτός από κάποια περίπτωση ανάγκης που θα πρέπει να πάει κάπου γρήγορα ίσως δεν νομίζω ότι είναι ο παρότι του αρέσει το ποδήλατο το έκανε και τον κράξανε τότε η αριστερά επειδή είχε πάει με τη γυναίκα του να κάνουν εκεί πάνω στο δάσος και γι αυτό που δεν νιεράξαν, υπάρχει πια ήταν τα μέτρα covid αυτή ήταν πάνε τα πάνε μέτρα COVID. Κάτω, ναι, να μην χαθεί το κράνο τώρα ο στην Ευστρία. Δεν είχε θέμα. Οι βουλευτέ που να κινούνται ελεύθερα. Η γυναίκα το είχε το θέμα, mm. τον κράξανε τότε με τον γνωστό τρόπο που γινόταν Μην χάσουμε το, κρα... το, το αριστερό κράνο. Το κράνο ναι. λοιπόν με. ήταν πολύ καλό όταν το είπε. Και είπε τι, ότι θα γίνει πιο αυστηρή η τροχέα. Δηλαδή η τροχέα θα εφαρμόσει τον νόμο. Η αστυνομία γενικώ θα εφαρμόσει τον νόμο. Ποιος νόμο είναι εξαιρετικά σαφή. Το λέω εγώ που είμαι πάρα πολλά χρόνια. Το λε εσύ που είσαι πάρα πολλά χρόνια μοτοσυκλετσιστές και, και οι δύο το λέω εγώ που πάρα πολλές φορές δεν έχω φορέσει κράνος το παρελθόν στην... περισσότερο στην Ελλάδα πολύ παλιά μα δεν υπήρχε κράνος παλιά ε υπήρχε αγάπη ε. κράνος Στη Γαλλία δεν τολμούσα να μην φορέσω κράνος, ναι. ήξερα ότι ούτε χιλιόμετρο δεν θα έκανα, θα με σταμάταγε. Όλοι όσοι είχαν έρθει από την κεντρική Ευρώπη κυρίως, δηλαδή Γερμανία, Γαλλία και είχαν μάθει να οδηγούν εκεί, κράνο, εκεί μηχανή, φορούσαν. Στην Ελλάδα το κράνος είναι κάτι το οποίο έγινε, εγώ έχω εναντίον για να καταλάβω. στα νιάτα μου. Οτι είναι δικαίωμα Εσείς αυτό έχει γράψει πολλά για αυτά τα Αυτο... ζητήματα Αυτή διάθεση α πούμε. Για... Ναι, ναι, ναι. Συντάγματα... Όχι είναι μια απόψη. Ναι, ναι, το... Είναι μια άποψη. Τώρα... υπάρχουν Ηνωμένε πολιτείε που έχουν τέτοια διάταξη Αν με ρωτά, μετά από τόσα χρόνια, προφανώ και φορά το κράτο είναι αυτονόητο σε ελάχιστε φορέ που δοξα, το Θεό είναι ελάχιστε, που έχει τύχει να εμπλακώσει κάποιο τύπου τροχαίο κάποια πτώση κτλ. Το κράνος σου θυμίζει πόσο χρήσιμο είναι. Απ' την άλλη πλευρά, Θέλω να πω ότι υπάρχει τεράστια απόσταση στο πόσοι φοράγαν και πόσοι φοράγαν κράνο. Έχουμε προοδεύσει σε αυτή την κατεύθυνση. Πάρα πολύ, σωστό. Απ' την άλλη, θα περίμενα από τον Πρωθυπουργό που είπε αυτά τα σωστά για τα τροχέα που είμαστε πρώτοι κτλ. Βεβαίω χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερη μοτοσυκλέτα, σκούτερ κλπ. από το εξωτερικό. έτσι Είναι και ο καιρό που ευνοεί. Ευνοεί, βέβαια. Αφού έχει να βρέξει ένα χρόνο, προφανώ και πέρα. Θα περίμενα λοιπόν και μια εξαγγελία του τύπου ότι από εκεί λεφτά δεν θέλουμε να πάρουμε αυτό Φ, το είπα. Δε, το ξέρω, ξέρω, Διάβασε άλλο. στη σκέψη μου. Α, ωραία. Έτσι, Γι' αυτό το είπα. Είπε ότι αξίζει το κράτο να κάνει κινήσει σε τέτοια πράγματα τα οποία έδειξε ο πρωθυπουργό ότι το πίστευε μένα, κάποιο πάθο. Επειδή mm. μου το είπε ωραία το πράγμα. Μήπω θε να πούμε και μία μέση τιμή ενό αξιοπρεπού κράνου τώρα στο ακροατήριο να πέσει λιπόθημο. 5-6 εκατοστάρικα χαλαρά. Δεν μιλάω για κάτι Μπορεί να πάρει όμω ένα μηχανάκι με την προϋπόθεση ότι δεν πηγαίνει αδιάβολο, αλλά πηγαίνει με ταχύτητες κανονικές, χαμηλές ταχύτητες, μπορεί να πάρεις ένα κράνος και πιο φθηνό, θα σε προστατεύσει. Κοίτα, εγώ έχω και ένα jet κράνος που κάνει 120 ευρώ. Αλλά ένα καλό κράνος, 5-6-4 οπωσδήποτε. Δεν μιλάω για κάτι αλλά, αν, έχεις δώσει, έξω, έξω αν, έχεις δώσει, αν έχεις δώσει μια ντουζίνα χιλιάδες Για να πάρεις τη μοτοσυκλέτα Οπωσδήποτε θα πάρεις και ένα τέτοιο κράνος Να με συγχωρείς δεν συμφωνώ μαζί σου Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά εξάλλου Δεν, δεν να σου το πω λέω γιατί... για να συμφωνήσεις έτσι, έτσι Το να σου... λέω με την κοινή λογική να σου πω Ότι γιατί... ο άνθρωπος που ξοδεύει πολλά για τη μοτοσυκλέτα mm. του θα... Ε, θα πάρει πιο εύκολα Και ένα ακριβό κράνος τάχει. Ε, Γι' αυτό ή επάσης τόσοι γιατί κάνει το σκάτω του παξιμάδι Δεν είμαι με ότι τα Απλώ Απλώς έχει. λέω ότι το κεφάλι σου προφανώς το αξιολογείς περισσότερο από τη μοτοσυκλέτα <laughs> Δηλαδή είναι κάτι στο οποίο πρέπει να δώσεις προτεραιότητα Πρέπει να α, είσαι στη λογική ε, να πάρεις ένα καλό κράνος Για την ώρα που όμοι το χρειαστεί Έτσι Έπεσε το τελευταίο Φτάσαμε στο τέλος σε πολύ λίγο κοντά σας ο νίκο Χατζη Χωρί Χωρίς κράνος. <laughs> Ελπίζω να μην χρειάστη. <laughs> <laughs> ε, το τελευταίο έπεσε γιατί τόπαμε είπαμε πέντε χρόνια πριν έφυγε ο Λάρη, ο Λαυρέτης Μαχαιρίτσας. Του... Καλά να είμαστε, θα τα πούμε αύριο το πρωί. Τελευταία μας φράση είναι από κάποιον άλλο που έφυγε μια τέτοια μέρα. Το Μάου Τσετούγκ το βρήκα επίκαιρο. Λίπος, <στολει> <στολει> η, πολεμ, η πολιτική είναι ανέμαχτος πόλεμο. Ο πόλεμο είναι αιματηρή πο, πο, πο. πολιτική Άλλον ένα δικτάτορα μου έφερε Άντε γεια, θα τα πούμε αύριο Στην νύχτα που νοιάζει Πως σε τρομάζει Σου νοιάζει η σελήνη Που νοβροκαλίνει Στον άδεια να πόσο σε θέλω, πόσο θέλω. Κοντρα στους νόμους, έριμου προφήτης, Σύμαδια στην άμμο που απόψε θα σπίσεις, σπρώμαυρο μέλος μετανάστης, Πώ το ραδιόφωνο που πρέπει να αλλάξει. Σου νοιάζει η σελήνη που να βρω στον άδεια να τέλω. πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω.